Για χαρά σε και όλους, είναι το περιοδικό, το πολιτικό περιοδικό αυτολεξί στο ραδιόφωνο του The Press Project σε μια εμβόλυμη με εκπομπή με θέματα εμβόλια. Μαζί μας ε, είμαι, είμαι εγώ, ο Νίκος Ιωάννου, που παρουσιάζω εδώ αυτή την εκπομπή για λαγοριασμό του, του περιοδικού αυτολεξί και μαζί μας είναι ο Αλέξανδρος Χισμένος καλησπέρα και ο Σωτήρης και Καλησπέρα, αγαπημένα. Γνώριμε εδώ σε αυτή εδώ την εκπομπή, την οποία πρέπει να πούμε έχουμε να κάνουμε πάρα πολύ καιρό και αυτό λόγω COVID, λόγω πανδημίας. Ε, σκοπός μας ήταν να ξεκινήσουμε κανονικά από το Σεπτέμβρη τις εκπομπές μας, όμως ε, ε, νομίσαμε ότι είναι καλό να κάνουμε μια τέτοια εμβόλυμη εκπομπή για το ζήτημα των εμβολίων. Είναι πολύ πετυχημένο λόγο παίρνει αυτό που λε. Ναι. Mm -hmm. Μια εμβόλια με εκπομπή για τα εμβόλια. Mm -hmm. Νομίζω ότι είναι απαραίτητη για την α, πνευματική υγεία όλων μα. Ε, όταν ε, ξεκινήσαμε, όταν σκεφτήκαμε το να κάνουμε αυτή την εκπομπή, μα ήρθε και στο μυαλό να φέρουμε κάποιον ειδικό, ε, ε, να έχουμε κάποιον ειδικό στη συζήτηση. Μα όμω απ' την άλλη, πρόκειται για μια πτυχή τη. Ερευνητική ιατρική επιστήμης, αρκετά περίπλοκοι, που ακόμη και για να παρακολουθήσει μια συζήτηση με ειδικό απαιτούνται αρκετέ γνώσει. Έχω εγώ, δικιά μου γνώμη είναι αυτή τώρα, δεν ξέρω. Ειδικά, όταν ακούσω ορισμού και συμπεράσματα για την απόδειξη των οποίων δεν αναρωτιέσαι, μα γιατί ακριβώ δεν παρουσιάζεται ποτέ, ποια μπορεί να είναι η απόδειξη για τη χρησιμότητα ενό φαρμάκου, ή αφού μα αφορά τώρα ιδιαίτερο ενό εμβολιού, η αφου μα αφορα τωρα ιδιαιτερο ενο εμβολιου η είναι ιατρική όταν γιατρεύει και ο γιατρός είναι γιατρός όταν γιατρεύει. Όταν αυτά δεν συμβαίνουν ή όταν δεν είναι καν σε αυτή την κατεύθυνση τότε δεν είναι ιατρική ή γιατρός. Το εμβόλιο συμφωνούμε όλοι φτιάχνεται για να προστατέψει. Προστατεύει τότε αυτό και μόνο η διαπίστωση ή η διαπιστωμένη αυτή η διαπιστωμενη αυτη προστασια του είναι ταυτόχρονα και η απόδειξη για τη χρησιμοτητά του, για τα ωφελήματα της ανθρωπότητας. Ε, με αυτό το σκεπτικό ο εμβολιασμός μπορεί να είναι προσωπική υπόθεση με το δικαίωμα της άρνησης κλπ έχει όμως προεκτάσεις κοινωνικές και ρολεκτικά περιόριστες. άρα είναι προσωπική υπόθεση μέχρι σ' σημείου αυστηρά επίσης με αυτό το σκεπτικό περί αποδείξεως της οφελημότητας του εμβολίου για την ανθρωπότητα γίνεται πολιτικό ζήτημα εμβολιασμό μόνο στην περίπτωση που ζητάμε καθολικό εμβολιασμό όλης της ανθρωπότητας αδιακρίτως. Στις άλλες περιπτώσεις εφαρμογής αντί πανδημιακών πολιτικών μόνο πολιτική δεν έχουμε, όχι μόνο στην Ελλάδα. Εκεί έχουμε την πολιτική του χρήσιμου για το σύστημα. Έναν τραγέλαφο δηλαδή. Η άρνηση του εμβολίου και των μέτρων ω κίνημα. Είναι ένα πολιτικό κίνημα? Τι λέτε παιδιά σα. Ε, είναι πολιτικό ζήτημα η άρνηση των εμβολίων Αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει με τι ορισμό θα δώσουμε στην πολιτική αλλά ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πολιτικό εργαλείο για ένα κίνημα το οποίο κατά βάση, σύμφωνα με τις εκδηλώσεις του βλέπουμε ότι είναι μια προσπάθεια της ακροδεξιάς να, μπει, να βγει στο δημόσιο χώρο ε, αυτό σαφώς μπορεί να γίνει, δεν χρειάζεται ένα πολιτικό ζήτημα για να μπορεί να γίνει πολιτικό εργαλείο ε, Το ζήτημα είναι τι κινητοποιεί Και νομίζω ότι πριν τις τελευταίες εκδηλώσεις των αντιεμβολιαστών στο Σύνταγμα Υπήρχε και μια περισσότερο σωλή κατάσταση στη δημόσια συζήτηση γύρω από το τι συμβολίζει αυτή η άρνηση ε, και, ε, ο λόγος περί ατομικών δικαιωμάτων ε, ε, βέβαια Κατά παράδοξο λόγο τρόπο, για πρώτη φορά, από ανθρώπους οι οποίοι γενικότερα δεν μιλούν για διατομικά δικαιώματα, δηλαδή αυτή η συντηρητική που λέμε ε, ακροδεξιά ε, μάζα. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι και το εμβόλιο, ε, ο αντιεμβολιαστικό, έγινε ένα, ένα, ένα, μια αφορμή ώστε να έχουμε κάποιες ασκήσει ε, κινητοποιήσεων από ένα πλήθο ακροδεξιό πάντα καθοδηγήθηκε και σαφώς στην τελευταία συγκέντρωση από το κόμμα του Λαγού και το κόμμα του Κασιδιάρη και, και ε, τα πιο σκοταλιστικά στο Σύνταγμα, δες, έτσι. Ναι, και τα πιο σκοταδιστικά στοιχεία της Εκκλησίας, δηλαδή ένα μέτωπο που έχουμε ξαναδεί στο Μακεδονικό πάλι σε ένα θέμα το οποίο δεν υπήρχε καμία τρόπος να ακυρωθεί, εκείνη η κοινή δυναμική της συμφωνίας, παραδείγματος χάρη των προσπών, ε, αλλά και πάλι βλέπουμε ότι δη ένα μορφόμα, ένας πως να το πω Ένα κομμάτι το οποίο έχει διάθεση και να βγει και δρόμο και να ε, χρησιμοποιήσει τέτοια μέσα ε, Με αιτήματα λίγο πολύ ε, Και ανεδαφικά και σκοταδιστικά Τα οποία κινητοποιούν απλώς αυτό το συνέστημα. Γενικότερα ε, Το πρόβλημα Είναι ότι μέχρι να γίνει ότι ήδη αυτό και το, αυτή η εκδήλωση παραδείγματος χάρη των αντιεμβολιαστών Πάτησε ως ένα βαθμό στο γεγονός ότι υπήρχε και στο κεντρικό δημόσιο διάλογο Μια συζήτηση γύρω από τον εμβολιασμό η οποία ήταν με πολλά θολά σημεία Όπως επίσης πάτησε και στο γεγονός ότι υπεύθυνη καταρχά για να εισαγάγει τον εμβολιασμό ε, Έναντι του COVID στην Ελλάδα ήταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη η οποία ε, αν μη τι άλλο γενικότερα ε, είναι λογικό να προκαλεί τη δυσπιστία λόγω παραπληροφόρηση, λόγω χειραγώγηση των ειδήσεων και βέβαια λόγω ε, των πω, τέρμανων πολιτικών γύρω από την πανδημία, εκ των οποίων οι δέκα πολιτικέ ήταν πολιτικέ αυταρχισμού και ασκήσει αυταρχισμού, ε, και ίσω μία από αυτέ, παραδείγματο χάρη, μάσκε, να είχε κάποια πραγματική σημασία. Οπότε μέσα σε αυτόν το, το, το θολό τοπίο, μπόρεσε να γίνει κεντρικό ζήτημα ε, ένα κατά τη γνώμη μου μη πολιτικό ζήτημα αλλά με πολιτικές απολύξεις και, φυσικά, πολιτικές λειτουργικότητας και δυνατότητας χρήσης. Σωτήρια, εσέ τι γνώμησες, τι γνώμη; Εντάξει, εγώ συμφωνώ ότι είναι ένα κίνημα ξεκάθαρα πολιτικό, έχει να κάνει με ζητήματα τα οποία είναι κατεξοχήν πολιτικά, δηλαδή έχει να κάνει με, με, με, με, με το σώμα, έχει να κάνει με το, με το άτομο και την κοινωνία, με τη σχέση του άτομο το, το, το, με την κοινωνία, με την επιστήμη, με τη θρησκεία, όλα αυτά είναι βαθιά ε, πολιτικά ζητήματα. Ε, απλώ το να είναι κάτι πολιτικό από μόνο του, δεν σημαίνει ότι ε, είναι και θετικό ή ότι συμφωνούμε με αυτό. Πολιτικά μπορεί να είναι ας πούμε ε, πάρα πολλά πράγματα, και ο καναζισμός μπορεί να είναι ε, πολιτικό, αλλά δεν συμφωνούμε με τον καναζισμό. Ε, όχι είναι βαθίτετα πολιτικό και μάλιστα ιστορικά ακριβώς ε, να δούμε ότι έχει και, και ένα βάθο αυτό το φαινόμενο επίσης ιστορικό. Okay. Δηλαδή, δεν είναι ξαφνικά ένα κίνημα το οποίο βγήκε από το πουθενά μόνο για το συγκεκριμένο εμβόλιο. Μπορούμε να δούμε ήδη από την ανακάλυψη των εμβολίων να αναπτύσσονται αντίστοιχα κινήματα τα οποία έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά. Ήδη δηλαδή από το εμβόλιο για την ευλογιά μπορούμε να δούμε ότι υπήρξαν τεράστιε ε, οι οποίες μάλιστα ε, φαίνεται να έχουν και οριζόντια χαρακτηριστικά δηλαδή ε, δεν ταυτίζονται απαραίτητα με ένα συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα είναι ένας βαθύτερος πραξιακός πολιτισμικός φόβος ε, που έχει να κάνει με τα όρια του σώματος με την καθαρότητά του με την διοκτησία του κτλ ο οποίος είναι φόβος που μπορεί αρχικά αυτή η αντίληψη για το για τη μοναδικότητα του ατόμου και άρα και του σώματο, κτλ. Μπορεί αρχικά να είναι χριστιανική ε, και στη συνέχεια να γίνεται φιλελεύθερη. Μπορεί, μπορεί κιόλα να είναι και ρομαντική και στη συνέχεια να γίνεται ναζιστική. Και άρα είναι ένα πεδίο στο οποίο μπορεί να συναντηθούν πολλά ρεύματα υπό συγκεκριμένε συνθήκε. Ε, και το αποτέλεσμα είναι ότι ναι, από την αρχή, α πούμε, από την πρώτη φορά που ανακαλύφθηκαν τα εμβόλια, που εμεί ξέρουμε πόσο πολύ σωτήρια ήταν και τα οποία τα έχουμε κάνει όλοι και μάλιστα χωρίς να το συζητάμε καν ε, αυτά τα ίδια τα ευλογία, ε, χρειάστηκε να επιβληθούν ήταν υποχρεωτικά μπήκανε πρόστιμα ε, μπήκανε φορολογίες ε, υπήρχαν επίνες φυλάκησης ε, από την άλλη υπήρχαν αντιδράσεις πίστανε και αστείες δηλαδή υπήρχε ο φόβος επειδή ε, προερχόταν από τα βοηδή, πούμε το σε εμβόλιο της ευλογιάς, υπήρχε ο φόβος ότι αυτό θα μεταφέρει στους ανθρώπους κάποια χαρακτηριστικά τα οποία σχετίζονται με τα, με τα ζώα, με τα, με τα κτίνη, με τα ελάδια. Mm. Το οποίο είναι αντίστοιχος φόβος, ε, αν θέλετε, με αυτό που έχουμε σήμερα με διαφορετική γλώσσα ότι, α πούμε, το εμβόλιο αμερενέ ναι, θα... Θα μας αλλοιώσει το DNA. Ακριβώς. Είναι, δε, πάρα... είναι ο ίδιος φόβος, δηλαδή από κάτω ο, ο, ο, το, το ψυχικό, ας πούμε το ψυχολογικό κομμάτι όλο, είναι το ίδιο. Άρα υπήρχε ο αυτοσοφόβος και υπήρχαν και πάρα πολλέ τρεις αντιπαραθέσεις, οι οποίες έφταναν και σε επιθέσεις κανονικές και ακόμη και σε βόμβες ας πούμε, σε βομβιστικές επιθέσεις, σε ιατρία, σε εμβολιαστικά κέντρα, σε μομένω μένους κτλ. Το οποίο έχει ενδιαφέρον ότι αυτό δεν ξεπεράστηκε. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένα φόβο βαθύτερο που έχει, έχει μεγάλο πολιτισμικό βάθο. Αυτό δεν ξεπεράστηκε, ε, α πούμε, στα 5 στα 10 χρόνια που άντε κάναμε το εμβόλιο τη ευλογιά, άντε το δοκιμάσαμε, άντε βελτιώθηκε, άντε δεν υπάρχει θέμα. Συνέχισε να υπάρχει αυτό ο φόβο και μια αντίδραση απέναντι στο εμβόλιο για 100 χρόνια. Δεν ναι, είναι. Ναι, <laughs> σαφώ. Ιστορικά ε, ε, ε, ε, έχει ενδιαφέρον ότι το 2018 βγήκε μια έρευνα. Από τον Der Spiegel το οποίο έλεγε για τα κινήματα τα αντιβολαστικά στη Γερμανία Από το 19ο αιώνα σήμερα Δηλαδή παρατηρούσε ότι είχαν δημιουργηθεί γύρω στο 5 Ανάλογα με τα εμβόλια, ανάλογα με διαφορετική ευρύτητα Το οποίο όλα το συνέδε ε, με ένα φαντασιακό ας πούμε Συντηρητικό, ε, πιο ρομαντικό αλλά πιο δεμένο, επαρχαιότικο Με τη γερμανική γη Το οποίο βέβαια είχε και ακροδές κρύε και όλα αυτά ε, Είναι η... Νομίζω ότι είναι και το παγκόσμιο έβρο τη πανδημία που κάνει τόσο ορατό ε, το αντιεμβολιαστικό κίνημα στην εποχή μα, ή μάλλον επειδή τη ζούμε κιόλα. Ε, και τείνουμε να ξεχνάμε ότι αυτά τα κινήματα, τα οποία ανέφερα στο τυρί, συνήθω μετά απορροφούνται από ευρύτερα, πιο ξεκάθαρα πολιτικά κινήματα, mm -hmm. όπω τα ακροδεξιά κινήματα ή το ναζιστικό κίνημα στη Γερμανία. Εμένα Μου έκανε εντύπωση, παραδείγματο χάρη διαβάζοντα τυχαία τον τόμο που έβγαλε η ΑΓΡΑ με τα άπαντα του με τα κείμενα ε, του Μπένιαμιν που ανέφερε ο μέσα σε ένα τέτοιο τους αντιεμβολιαστές ως ένα από, τα, να πω, από, από τα, ευρύτερα, τα μικρότερα κινήματα που αργότερα στήριξαν το εθνικο-σοσιαλιστικό ευρύτερο κινήμα ε, μία από τι συνιστώσεις παραδείγμα χάρη, το οποίο μάλιστα το συνέδεει και με, την, με το κίνημα ενάντια στις, ε, Στι ιατρικές μελέτες στο ζώα mm -hmm. που κι αυτό έχει να κάνει με ε, την, τον όλο φόβο γενικότερα ε, ε, του <coughs> αυτής ε, της ε, παραδοσιακής ε, συγκρότησης ουσιαστικά και της κοινότητα mm -hmm. και της σχέσης με το σώμα ε, και όλα αυτά, γι' αυτό υπάρχει και αυτή η κακοπιστία απέναντι στην επιστήμη η οποία είναι ισχυρή συνιστόσα γιατί είναι μια μη επιστημονική ερώτηση, παραδείγμα χαρή ερώτηση που έχω ακούσει προσωπικά τι περιέχει το εμβόλιο. Με την έννοια ότι αν μου πει εμένα κάποιο τι περιέχει το εμβόλιο και μου πει τα συστατικά, δεν πρέπει να τα καταλάβει τώρα. Κανεί μα, ούτε εγώ. Αν αρχίσει <ευχαριστούμε. σταλώ> <σταλώ> να μου λέει το τι είναι το κάθε συστατικό, λέει, είσαι, αυτό είναι μια παράδοξη ερώτηση. <σταλώ> <σταλώ> <σταλώ> <σταλώ> <Υπότι> <σταλώ> <σταλώ> <σταλώ> είναι μια μη, μη επιστημονική ερώτηση, είναι μια ερώτηση ρητορική ουσιαστικά. Και αυτό που επειδή μου το έχει αναφέρει αυτό το συγκεκριμένο απόσπασμα του Μπέντιαμινο. Ο Αλέξανδρος αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο Μπέριαμ, να θυμάμαι, υπογράμμιζε ε, το γεγονός ότι το γερμανικό αντιεμβολιαστικό κίνημα κατέληξε τελικά ε, σε αυτές τις απολύξεις, ας πούμε, ε, τις γιατί ε, μία από τις βασικές του δικές ήταν η αμφισβήτηση της επιστήμης και της δυνατότητες, ας πούμε, της πρόοδου. Άρα ό, όταν κάτι στρέφεται ε, ενάντια στην πρόοδο, καταλαβαίνουμε ότι πηγαίνει προς τη συντήρηση, έτσι. Δηλαδή είναι ταυτολογικό mm -hmm. αυτό. Άρα ε, ε, αυτό ήταν ένας από τους βασικούς λόγους ε, που στράφηκε αυτό τα κίνημα. Μπορούμε να δούμε ε, αντίστοιχα χαρακτηριστικά και στο σημερινό, στο σύγχρονο αντιεμβολιαστικό κίνημα και γι' αυτό συνδέεται περισσότερο με την ακροδεξιά, νομίζω παγκοσμίω. Και, στο, και με τον τραμπισμό και τα λοιπά χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι εξαντλείται στην ακροδεξιά δηλαδή ε, μπορεί να βρίσκει ρίσματα και αλλού και αυτό είναι που του δίνει την ε, δυνατότητα ε, να είναι ένα κίνημα το οποίο είναι αρκετά μαζικό αν ήταν ένα πράγμα το οποίο ήταν ας πούμε ε, Στενά ακροδεξιότητα δεν θα έχει τόσο μεγάλη απήχηση. Είναι όμω ένα πράγμα το οποίο δημιουργεί ε, ρογμέ ε, συνολικότερα. Δηλαδή θα βρούμε ε, παρόμοιου προβληματισμού να διαπερνούν ε, οριζόντια κάπω όλου του πολιτικού χώρου. Άλλου λιγότερο, άλλου περισσότερο, αλλά του διαπερνούν όλου. Ναι, μα νομίζω ότι ένα από του λόγου που συζητάμε και σήμερα, και γενικότερα που μιλάμε για το θέμα, είναι ότι συναντούμε στου χώρου τη. Ε... Αν φίσει λέγαμε, τη ζωαστική αριστερά, τη αναρχία, αυτέ τι απόψει. Δηλάσαμε την απλά ακροδεξία. Εγώ ξεκίνησα την κουβέντα ε, λέγοντα ότι τώρα σήμερα, έχοντα τι εκδηλώσει στο σύνταγμα, μπορούμε να δούμε τουλάχιστον ποιοι παίρνουν την πολιτική ευθύνη και ποιοι συγκροτούν την αιχμή του δόρατος αυτού του λόγου, στη δημόσια mm -hmm. εκδήλωσή του. Δηλαδή ακροδεξιά. Mm -hmm. Στην πραγματικότητα αυτό που λέει ο τρίτο έχει πάρα πολύ δική, γιατί. Τα στοιχεία που χρησιμοποιεί αυτό ο αντιεμβολιαστικό λόγο αντλούν από διάφορα στοιχεία. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι και οι... euh, τα στοιχεία του, του, του ατομικισμού και τη ατομική ε, αυτάρκεια ή αυτονομία, παραδείγματο χάρη, έχει ε, και μια παράδοση. Συνδέεται και με την απελευθερωτική παράδοση. Βέβαια, έτσι όπω χρησιμοποιείται, είναι κουτσουρεμένο. Αλλά και πάλι. Όταν βλέπουμε δηλαδή ε, να γράφει το τρικάκι τη Ελασίν του λαγού. Ότι όχι στη δικτατορία <laughs> των γιατρών. <laughs> αυτό είναι επειδή αντλούν, και μάλιστα γι' αυτό ίσω έχει περισσότερα χαρακτηριστικά, περισσότερο κοινά με το alt-right, τον ντραμισμό που πολύ σωστά είπε ο με την έννοια ότι εκεί υπάρχει ένα λόγο που βασίζεται κυρίω ε, στην υπεράσπιση τη ε, ταυτότητα και δει τη ταυτότητα, τη ε, ε, λευκή ταυτότητα, δηλαδή και των δομών κυριαρχία που εκφράζει αυτή τη στιγμή μια κυρίαρχη ταυτότητα. Ε, κατά τρόπο που αναφέρονται στην παράδοση και μάλιστα χρησιμοποιούν και ένα λόγο περί δικαιωμάτων πάλι κουτσουρεμένο, δηλαδή όπω λέμε τα δικαιώματα των λευκών στην Αμερική <laughs> τα δικαιώματα των δεν, δεν απειλούνται πόσο μάλλον λένε ότι το προνόμια θεωρείται δικαίωμα και αυτό μπορεί πραγματικά να δώσει ένα, μια ιφύριο ζωσπαστισμού στο όλο Πράγμα. οπότε έχουμε να κάνουμε ένα συντηρητικό λόγο ο οποίος όμως στρέφεται ενάντια Στι δομέ του κράτου, παραδείγματο χάρη. Ένα συντηρητικό λόγο ο οποίο τρέφεται ενάντια στην... σε αυτό το οποίο φαντάζει και δεν είναι τόσο ενιαίο, αλλά φαντάζει στην κοινωνία την τέχνη επιστήμη, παραδείγματο χάρη, η οποία φαντάζει αυτονομημένη πλήρω και φαντάζει και απειλητική. Ε, οπότε υπάρχουν ευήκοοι αόταστοι, ε, πραγματικά. Δηλαδή, εγώ έχω συγκλονιστεί από το γεγονό ότι οι άνθρωποι που κατά τα άλλα θα επειρασπιστούν ακόμα και, πώς να το πω, και τον λόγο και μαξιστές άνθρωποι δηλαδή ή άνθρωποι αναρχικοί αλλά σοβαροί ελευθεριακοί άνθρωποι ότι μπορούν να να πέσουν σε αυτή την παγίδα. Άρα λοιπόν ε, το αυτό το, αντισυ, το αντισυστημικό στοιχείο mm. του, του, του, της ριζοσπαστικής δεξιάς είναι κοινό με αυτό που βλέπουμε και σε κομμάτια τη ε, αριστερά και τη ε, αναρχία. Να συζητιέται, να είναι το, είναι το ίδιο υπόστρωμα, δηλαδή, στις ε, απόψεις και των δύο αυτών πλευρών ε, που συμμετέχουν, που, ναι, θα μπορούσαμε να πούμε, είναι τα, οι δύο πλευρές ενός τέτοιου ε, κινήματος αντιεμβολιαστικού σήμερα παγκόσμια, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα. Εντάξει, πρέπει να δούμε συγκεκριμένα τώρα τι συγκρίνουμε με τι. Ε, πάντως, ε, ότι υπάρχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, υπάρχουν και ανάμεσα σε χώρου που κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Ε. Δηλαδή μπορεί να ε, διαβάζουμε ας πούμε, ένα κείμενο ακροδεξιο και ένα κίνημα ε, δίθεν αυτόνομο και να υπάρχει ο ίδιος ε, ε, συνωμοσιολογικός ας πούμε, προσαναθολισμός, η ίδια, συνωμο... η ίδια συνωμοσιολογική γραμματική, δηλαδή ε, ένα πράγμα δομικά συνωμοσιολογικό, το οποίο ξεκινάει και λέει ότι κάνουν αυτό για να μας κάνουν αυτό, δεν είναι γενικά αφηρημένοι το ποιοι είναι αυτοί, mm -hmm. δεν είναι σαφές και άρα εκεί μπορεί να βάλει κανένα ό,τι θέλει, ε, ξέρω εγώ, τους ρεπτιλιανούς ε, ή κάποιο λόμπι που φαντάζεται σε κάποια σημεία κτλ. Άρα κάποιο αυτό αφηρημένο μας, ας πούμε, κάνουν, ας πούμε, γιανά και εκεί πάλι στο γιανά μπορεί να γεμίσει ε, ό,τι θέλει. Υπά... Δομικά λοιπόν υπάρχει μια ε, συμφωνία, μια συνάντηση δομικά. Ναι, υπάρχει. πολύ σωστό αυτό και ένα, απλά για να παρατηρήσω τώρα αυτό που λέω εσοτήρις, η αφαίρεση. Δηλαδή ένας νομοσιολογικός λόγος ταυτόχρονα συσκοτίζει την πραγματικότητα επειδή τραβάει την προσοχή από τους πραγματικούς τουλάχιστον δημόσιοι υπεύθυνου. Οπότε η συνωμοσία ότι ή ο καπιταλισμό θέλει να κάνει πείραμα σε εμά. Ουσιαστικά μπορεί πολύ εύκολα να, χάρη, να βοηθηθεί ο Σάλαση για να μετατοπίσει την κουβέντα από τι ευθύνε τις πραγματικέ πολιτικών τη κυβέρνηση, ή μια κυβέρνηση, ο οποιαδήποτε κυβέρνηση. Ή ακόμα και από την ίδια την εσωτερική λειτουργία των εταιριών των φαρμακευτικών που φτιάχνουν το εμβόλιο και με, τους, με το πραγματικό ζήτημα που είναι η διακίνηση του εμβολίου και η τιμή του και πώ διατιμάται και η πατέντα και όλα αυτά. Ο συνωμοσιολογικός λόγο αφαιρεί αυτό το πράγμα, το μυστικοποιεί Δημιουργεί μία μυστική συνωμοσία, η οποία ταυτόχρονα είναι αόρατη Αλλά και ορατη, δηλαδή οι συνωμοσιολόγοι τη βλέπουν παντού Αλλά είναι τόσο παντοδύναμη που είναι αόρατη, δεν βλέπει κανένας άλλος Εκεί πραγματικά μπορεί ε, Ουσιαστικά μπορεί να γεμίσει με οτιδήποτε ζητάει κάποιο, Αλλά ένα άλλο δημοτικό χαρακτηριστικό είναι ότι είναι διαλύει, θα λέγα, τις προϋποθέσεις μιας κριτικής σκέψης, ενός κριτικού αναστοχασμού γύρω από την πραγματικότητα Το διαλύει γιατί το κάνει πλέον αφήγημα και όσο πιο αφηρημένο είναι το αφήγημα και όσο πιο απόμακρο στην πραγματικότητα, τόσο λιγότερο μπορεί να ελεγχθεί Οπότε έχουμε το QAnon στην Αμερική που είναι ένα αστείο πράγμα, <laughs> ότι κάποιο, δηλαδή, που, που έλεγε για παράδειγμα, χαρά ότι η Hillary Clinton ήταν σε κύκλωμα καννίβαλων πεδραστών και εκεί παρατηρήθηκε από του Αμερικάνους αναλυτέ λόγου ότι όσο περισσότερο ανεδαφικό ήταν αυτό το οποίο ισχυριζόταν, τόσο λιγότερο ήταν εύκολο να ελεγχθεί και δημιουργούσαν ένα κλειστό κύκλο όπου πλέον οι, οι οπαδοί δεν, δεν αναζητούσαν να, να, να το ε, αποδείξουν. Mm -hmm. Κάθε προσπάθεια που του γινόταν να το αμφισβητήσουν θεωρούταν μέρο της νομοσίας Το ίδιο γίνεται και με του αντιβολιαστέ, σαν δομικό χαρακτηριστικό, δεν ζητάνε να αποδείξουν, δεν ζητάνε πραγματικά μια απάντηση. Θέλουν να δείξουν ότι, ότι υπάρχει κάτι που δεν είναι βέβαιο γύρω από το εμβόλιο. Mm -hmm. Έστω ένα πράγμα να μην είναι βέβαιο, ορίστε, εκεί χωράει το πάνω. Mm -hmm. Και φυσικά δεν μπορεί να υπάρξει ένα, οποιοδήποτε, σόφρον άνθρωπο που ασκεί την ιατρική και να σου πει ότι κάτι είναι 1000% βέβαιο. Δεν λειτουργεί έτσι ο ανθρώπινο οργανισμό mm -hmm. εν τέλει. Mm -hmm. Οπότε mm -hmm. εκεί, λέει, πάντα σε mm -hmm. τέτοια ζητήματα θα έχει ο συνωμοσιολογικό λόγο χώρο ώστε να, να μπει στι mm -hmm. ρογμέ. Μα είναι ο ορισμό τη να αμφιβάλλει για τον εαυτό τη. Σαφώ. Άρα η επιστήμη τότε δεν μπορεί να σου πει ότι δεν υπάρχει 1% αμφιβολία ή ότι δεν ψάχνουμε κάτι. προφανώς αφήνει ανοιχτό αυτό το ερώτημα. Σε αυτό το 1% θα πάει και θα σου πει ο άλλο ότι δεν το έχουμε αποδείξει πλήρω. <laughs> <laughs> ναι. Μα και αυτό είναι το απελευθερωτικό στοιχείο στον επιστημονικό τουλάχιστον ορθολογισμό. Το γεγονό ότι θέτει το αίτημα τη αυτοαμφισβήτηση ρητά. Ιδάλω, σαφώ, οι εφαρμογέ μπορεί να είναι οτιδήποτε. Αλλά δεν είναι. Δηλαδή πρέπει να διαχωρίζουμε την τεχνική από την επιστήμη σε μεγάλο βαθμό. Παραδείγματο χάρη και στο Μεσαίωνα είχαν μια από τεχνικές σε πολλά πράγματα. Αλλά η επιστήμη, η επιστήμη αρχίζει με την αναγέννηση, και ακριβώς επανέρχεται το αίτημα της ορθολογικής εξέτασης του λόγου διδώνε και της αυτοαμφισβήτησης. Της αυτοανέρεσης. Είναι ενσωματωμένο αυτό. Ε, λοιπόν... Έχουμε δηλαδή δυο στοιχεία, παιδιά, που κρατάω εδώ τώρα, που δημιουργούν έναν αντισυστημισμό, θα το έλεγα. Έχουμε την θυματοποίηση από τη μια πλευρά και τη συνωμοσιολογία, δυο στοιχεία, δυο χαρακτηριστικά μάλλον των αριστερών αλλά και των δεξιών αντιεμβολιαστών Το κρατάμε αυτό για να χαλαρώσουμε και να επιστρέψουμε σήμερα. το πολιτικό περιοδικό αυτολεξής στο ραδιόφωνο του The Press Project ε, και συζητάμε για τον εμβολιασμό αλλά και τον αντιεμβολιασμό. Ε, είχαμε μείνει σε αυτά τα δύο στοιχεία εδώ που σημειώσαμε για τα οποία μιλάγαμε πριν παιδιά μιλάγαμε βασικά για την θυματοποίηση και την συνωμοσιολογία από τη μια πλευρά ε, έχουμε αυτό το <κυκλειά> απροσδιορίστο που λέει <κυκλειά> συγγνώμη που λέει και ο Σωτήρης πριν το ποιοι θέλουν να μας κάνουν κακό, ο καπιταλισμός, μια παγκόσμια συνωμοσία που θέλουν το κακό μας, είμαστε τα θύματα δηλαδή εμείς, και μια συνωμοσία που θέλει να προκαλέσει το κακό μας. Εδώ, τι λέτε εσείς, εγώ το βλέπω, βλέπω έναν, ταυτόχρονα και έναν εθνικό αντισυστημισμό, ο οποίος διατρέχει και τις δύο αυτές πλευρέ και τη αριστερά και τη δεξιάς, όταν πέφτουν οι άνθρωποι σε αυτήν εδώ την θυματοποίηση και συνωμοσιολογία. Ε... Εγώ, ένα πράγμα που θέλω να παρατηρήσω και βέβαια δεν έχετε αυτό Αλλά θεωρώ ότι ίσον να είναι και προσωπική όπω είναι, πραγματικά δεν έχω τόσα στοιχεία σαν να το... Απλώς, η εντύπωσή μου είναι ότι στην Ελλάδα είναι περισσότερη η συμμετοχή ανθρώπων της άκρας αριστεράς και του αναρχικού κινήματος στον αντιβολιαστικό αυτό discourse λόγο σε σχέση με το αυτό που έχει εμφανιστεί στην Ευρώπη ή στι Ηνωμένε Πολιτείε, ειδικά στι Ηνωμένε Πολιτείε, δεν έχω δει κάποιο είδου. Πραγματικά, δηλαδή, εκτό από. Δεν μπορώ πραγματικά να δω. Δηλαδή, κυριαρχεί το alt-right στον αντιεμβολιαστικό λόγο σε όλα τα επίπεδα. Από το Fox News μέχρι εφημερίδε, μέχρι τον πρώην πρόεδρο Τραμπ. Ε, εκεί υπάρχει κάπω μια διαφορετική ε, το λένε, διάσταση μεταξύ του συντηρητισμού και του προοδευτισμού. Ε, από την άλλη έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά Στην Ευρώπη Τουλάχιστον στη Γαλλία βλέπουμε ότι Έγινε και πορεία τις προάλλες. Και στη Γερμανία Βλέπουμε ότι ήδη εξ μεγάλα κομμάτια Τα οποία εκπροσωπούνται πολύ δυναμικά Στα αντίστοιχα εκλογικά συστήματα Όπως το ΑΕΦΔ στη Γερμανία ή το κόμμα της ΛΕΠΕΝ Στη Γαλλία Υποστηρίζουν τουλάχιστον τοπικά και τέτοια Παρόμοια κινήματα Και στην Ελλάδα, Παρότι είδαμε αυτέ τι εκδηλώσει να, ε, να, να καθοδηγούνται από του ακροδεξιού, είδαμε όμω και καλέσματα από αναρχικέ συλλογικότητε όπω του αυτόνομου αντίφα. Έχουμε δει κάποια καμπάνια, τουλάχιστον στου δρόμου τη Αθήνα, με αφήσει ενάντια γενικότερα σε υγειονομικά μέτρα. Και βλέπουμε και κάποιου, θα έλεγα, ανθρώπου διανοούμενου του χώρου του ακροαιστερίου και του αναρχικού, παραδείγματο χάρη όπω ο Φώτης Τερζάκη οι οποίοι έχουν αναπτύξει ένα πλήρως <χω> όλο το ρεπορτόριο του αντιεμβολιαστικού λόγου από, την, ε, από το εφιολόγημα ότι, ότι είναι μια απλή γρήπη μέχρι το εφιολόγημο ότι θέλουν να μας ε, καταστήσουν ε, το λένε, υγειονομικά καθαρούς ε, και να μας υποτάξουν, να μας πειθαρχήσουν υγειονομικά ως σαν να ε, υπήρχε ένα τέτοιο θα έλεγα δυστοπικό καθεστώ ε, παραγωγή ανθρώπων δεν ξέρω πώ ε, είναι αυτέ οι εφιάλτητε. Το έχουμε δει όμω αυτό και σε σοβαρού ανθρώπου και στην Ευρώπη, όπω ο Γκάμπελ. Σοβαρού ανθρώπου ενώ που έχουν ακροατήριο, δεν λέω ότι με σοβαρή σκέψη αναγκαστικά. Απλά ενώ όντω ότι νομίζω ότι αυτή η πλευρά θα πράγμα σου απασχολεί περισσότερο. Γιατί το, αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα, το συνωμοσιολογικό, το καθαρά και το ακροδεξιό, ε, λίγο πολύ είναι αναμενόμενο. Είναι αναμενόμενο η Εκκλησία σκοταδιστικά στοιχεία της Εκκλησίας, Παραδείγματο χάρη οι άνθρωποι της Χρυσοπηγής και τέτοια στοιχεία ε, οι Ο Σεραφίμοι, ο Άνθιμος, η τέτοιοι να είναι ενάντια σε κάθε μορφή κοινωνική προσφορά τη προσφοράς επιστήμης σε κάθε μορφή ορθολογισμού Από την άλλη όμως θα βλέπουμε ένα κομμάτι της αντισυστημικής αριστεράς να εντάσσεται σε αυτή τη νομοσιολογία τόσο πολύ που ακόμα και ο Ρανσιέρ Βγήκε να δηλώσει ε, όχι ότι ο Ρανσχέρι σε αυτό. Αντιθέτω, ο Ρανσχερ δηλώνει ότι είπε, δηλαδή αναγκάστηκε να πει ότι η πράξη το να, το να θεωρήνουν κάποιοι λανθασμένα ω πράξη αντίσταση ή πράξη διαφωνία την άρνηση του εμβολίου οδηγεί ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του κόσμου στο να, σε συνωμοσιολογικό στο παραλήρημα. Αυτή ήταν η κουβέντα του Ρανσχέρι. Αυτό σημαίνει όμω του αυτο σημαινει διαπιστώνονται. Γι' αυτό οπότε έχουμε ένα παράδοξο. Από τη μία. Ακριβώ επειδή βλέπω μόνο τι πολιτικέ εκδηλώσει αυτού του κινήματο, βλέπω ακροδεξιά παντού, από την άλλη, σε ένα επίπεδο λόγου και θεωρία, βλέπω ότι υπάρχουν και κομμάτια, θα λέγαμε, που επηρεάζουν ένα άλλο κοινό. Το οποίο κοινό θα περιμέναμε να είναι περισσότερο. Θα σώμαμε, έξυπνο στην ανάλυση του. Υπάρχει, υπάρχει βέβαια στον χώρο τη αριστερά, το ευρύτερο χώρο τη αριστερά και του αναρχικού α πούμε κινήματο, υπάρχει μια στροφή εδώ και δεκαετίε στον γενικευμένο εναλλακτισμό και αυτό πιάνει και το κομμάτι της εναλλακτικής ιατρικής και βλέπουμε αρκετού ανθρώπους που κάποιοι τους λένε προεγχύπητες τώρα αλλά γενικώ βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είχαν στραφεί και στη θεωρία και στην πράξη προς, τον, προς αυτόν τον εναλλακτισμό όσον αφορά την ιατρική αλλά και τη διατροφή είναι όλο το πακέτο αυτό μαζί να βρίσκονται ε, σε αυτή τη πλευρά του κινήματος του αντιεμβολιαστικού ή ρεύματος να το πούμε, πλευρά, όπου ε, ε, στελεχωριούνται κιόλας που όπως εμείς τώρα εδώ κάνουμε μια συζήτηση και κάνουμε κριτική σε αυτούς στελεχωριούνται και λέγοντας ότι μα γιατί, τι συμβαίνει, γιατί μας, κάνει, γιατί μας, γιατί μας, γιατί μας τσουβαλιάζεται λένε με το ακροδειξιό κομμάτι. Ε, θα έλεγα, παιδιά, πιστεύω εγώ, επειδή, επειδή αυτό το, το ρεύμα και τη στροφή όλου αυτού του χώρου, του το, το γενικότερα αριστερού χώρου προς τον αλλακτισμό, το παρακολουθώ και πολύ κοντά από πολύ μικρός, νιώθω ότι υπάρχει μια κρυφή απογοήτευση των οπαδών των διάφορων εναλλακτικών ιατρικών στην, στην, στην πλειοψηφία τους αντισυστημικών εξαριστερών και εκδεξιών, μια κρυφή απογοήτευση για την τεράστια επιτυχία της ιατρικής μεταεμβόλια αλλά και άλλες ερευνητικές επιτυχίες η οποία ε, οθεί αυτούς τους συνανθρώπου μας και σε κάποιες περιπτώσεις και συναγωνιστών μας στην προσπάθεια για άρθρωση πολιτικού λόγου κατά τον εμβολιασμών. Ε, πώς το βλέπετε σε αυτό το κομμάτι του, του κινήματος να πω τώρα γιατί έτσι είναι ένα κομμάτι του παραδοσιακού πολιτικού κινήματος όλος αυτός ο κόσμος. Εντάξει, τώρα αυτό είναι ένα κομμάτι συγκεκριμένο που λες. Γενικότερα μπορεί να υπάρχει μια κριτική στην επιστήμη στην οποία χρειάζεται μια ισορροπία, γιατί ε, όντω και σωστά, κάνουμε μια κριτική ότι η επιστήμη δεν είναι ουδέτερη, ας πούμε. Ε, άρα αυτό έχει σαν αποτέλεσμα απέναντι σε κάποια πράγματα να στεκόμαστε κριτικά, να προσπαθούμε να, ε, να μην αποδεχόμαστε τα πάντα ε, απευθεία, χωρίς να προβληματιστούμε να μην αποδεχόμαστε ως πρόοδο τα πάντα επίσης, κατά πάντα επειδή είναι πρόοδο χωρί να προβληματιστούμε. Είναι μια κριτική, η οποία γενικά έχει όντως δεκαετίες και είναι βάσιμη, ας πούμε. Βασίζεται σε ιστορικές εμπειρίες, γιατί ακριβώς και στο όνομα της επιστήμησης ή της πρόοδου έχουν γίνει κλίματα. Άρα δεν μπορούμε να βάλουμε απλώ μπροστά την πρόοδο και την επιστήμη με την ίδια αθωότητα, με την οποία ενδεχομένως ε, να το κάναμε, ας πούμε, προπολεμικά. Εγώ θα έλεγα ότι δεν μπορώ να ταυτίζουμε την ποινή επιστήμη την πρόοδο. Ακριβώς ε, Μ, από δηλαδή, την άλλη... Απλά να συμπληρώσετε. Από την άλλη υπάρχουν προβλήματα, αυτό και βαθύτερα θεωρητικά, σε, αυτό το, ε, σε αυτή την προσπάθεια, ας πούμε, ε, κριτικής προς μια ορισμένη επιστήμη, που ξαναλέω ότι κάποιες φορές είναι ενός σημείου είναι σωστή. Δηλαδή, όντω είναι μια επιστήμη η οποία, ναι, ας πούμε, είναι λευκή. Δεν λάμβανε υπόψη της ε, τις συνέπειες που μπορεί να είχε συγκεκριμένα απέναντι στους ε, στους μάγους. Ή μπορεί να είναι ανδρική, δεν ασχολιόταν σε άλλες περιόδους με το γυναικείο σώμα. παρόλα αυτά, ε, τέλος πάντων, παραμένει επιστήμη όμως. Εξακολουθεί να ε, ε, ε, ωφελεί το σύνολο του πληθυσμού και εξακολουθεί ακριβώ την επιστήμη να αφήσει τον εαυτό τη και, και να βελτιώνεται. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Άσπα, όλη αυτή η συζήτηση έχει κάποιο βάθος. Δεν είναι, δεν είναι εντελώς για πέταμα όλη αυτή η συζήτηση. Αλλά έχει και προβλήματα, έχει δυσκολίε, έχει στρεβλώσεις. Δηλαδή έχει μια κριτική ας πούμε, στον ορθόλογο ή στον διαφωτισμό που είναι λάθος. Δηλαδή υπάρχει για παράδειγμα ένα διαφωτιστικό μένος πάρα πολύ εύκολο στους κύκλους της αναρχία και της αυτονομίας, όπου αν ρωτήσει αυτόν τον κόσμο τι είναι διαφωτισμός, δεν ξέρει να σου απαντήσει. Και παρόλα αυτά λέει α, διαφωτισμός, α, ορθός λόγος. Δηλαδή, όπου για να σταθεί κανείς κριτικά απέναντι ε, στον ορθό λόγο και να πάει, για παράδειγμα, στη διαλεκτική, για να πάει στη διαλεκτική πρέπει πρώτα να έχει αποδεχθεί την τυπική λογική. Δεν μπορεί να πα στη διαλεκτική χωρί να έχει αποδεχτεί την τυπική λογική. Αυτό δεν γίνεται κατανοητό ότι για να μπορέσουμε να πάμε παραπέρα πρέπει αυτό να το κάνουμε κτήμα μας, να το αποδεχτούμε. Ότι δεν πρόκειται για απόρριψη, αλλά για μια αποδοχή την οποία προσπαθεί να την πα παραπέρα. Δηλαδή ότι αποδέχεσαι την επιστήμη και λε: Ναι, καλό πράγμα η επιστήμη, αλλά α πούμε πρέπει να λάβει και τη γυναίκα. Αυτό είναι το σχήμα. Δεν είναι το σχήμα. Απορρίπτουμε την επιστήμη γιατί δεν έλαβε υπόψη τη γυναίκα. Ναι. Ο Καστοριάζη έλεγε. Συγγνώμη για διακοπή. Να συμπληρώσω πάλι μια τάκα που μου Ο Καστοριάζη έλεγε ότι δεν υπάρχει καπιταλιστική χημεία. Υπάρχουν καπιταλιστικέ χημικέ βιομηχανίε και καπιταλιστικά χημικά προϊόντα. Ναι. Οπότε αυτό που λέει ότι είναι απόλυτα σωστό. Μια στάση απόρριψη θεωρώ. Ακυρώνει την κριτική που μπορεί να γίνει στην επιστήμη. Παραδείγματο, χάρη να πάω εγώ μια απόφαση εργασία γύρω από τα εμβόλια. Λένε κάποιοι πώ μπόρεσαν μέσα σε ένα χρόνο να παράγουν, όχι 4, 12 νομίζω ή 17 παγκοσμίω, γιατί πάμε και τα Το συνοφάρμα και άλλα εμβόλια. Στο. Εμβόλια. Πώ μπόρεσαν. Θα μπορούσαμε να το αντιστρέψουμε κάπω αυτό το ερώτημα και να πούμε ότι κοιτάξτε, σε ένα χρόνο, αν δοθούν τα κατάλληλα κονδύλια και δοθεί η κατάλληλη προσοχή, μπορούν. Να φτιάξουν, γιατί λοιπόν με άλλες όπως τις παράλληλα ασθένειε ασθένειες του Νότου, την Ελλονωσία παραδείγμα χάρη, άλλε ασθένειες που ασθένειζουν μη δυτικούς πληθυσμού. δεν γίνεται τόσο γρήγορα. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία κριτική στην επιστήμη, όπως θα μπορούσαμε να πούμε γιατί τα εμβόλια τα οποία μπορούν να παραχθούν πραγματικά και από ιδιωτικά κέντρα και από ε, δημόσια ιδρύματα πλέον, τα, τα απορίσματα τους παραμένουν σε ιδιωτικές εταιρείες γιατί η κατάσταση δημόσιας υγείας η οποία επικαλούνται προκειμένου να περάσουν μέτρα ε, περιορισμού του των πληθυσμών δεν τις επικαλούνται για να περάσουν μέτρα ε, το λένε, άρσης της πατέντας γιατί δεν γίνεται αυτό που έγινε με το εμβόλιο πάρα πολλά πράγματα θα μπορούσαν να είναι Όπως, γιατί το, η, η, Καθυστέρησε η έρευνα για τα εμβόλια mRNA αν είναι τόσο αποτελεσματικά και γιατί αυτά έγιναν μόνο από ιδιωτικά κέντρα ενώ τα δημόσια πανεπιστήμια, παραδείγματο χάρη, δεν έδωσαν κονδύλια εκεί. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που συσκοτίζονται πίσω από μία απόρριψη και συσκοτίζονται με κατά τρόπο που αποπροσανατολίζουν το γενικό ε, πολιτικό κλίμα, θα έλεγα. Ε, σε ένα από τα κείμενά σου, Αλέξανδρε, γύρω από την ε, πανδημία, έγραφε ότι Υπάρχει μια διάσταση γιατρών και κρατικών μηχανισμών. Ε, και αυτό νομίζω έχει να κάνει με το, ε, με το ότι ο οικονομοκεντρισμός και ο παραγωγισμός, ο οποίος κυριαρχεί και στα, στην κρατική διαχείριση και στην ε, παγκόσμια διαχείριση από τους, ε, ε, τόσο από τους οργανισμούς οι οποίοι αποτελούνται από κρατικές αντιπροσωπίες, στην πραγματικότητα καθυστέρησε την παραγωγή των εμβολίων, γιατί το είχαμε το εμβόλιο όταν ανακοινώσανε ότι θα έχουμε τότε τόσα εμβόλια και τότε τόσα εμβόλια και πείσανε συμφωνίες και πέσανε τα πακέτα. Ε. Και αυτό που, που τελικά υπήρχε το εμβόλιο και πήγε στράφει όλος ο σχεδιασμός επειδή το εμβόλιο δεν κατόρθωσε να παραχθείς και να διακινηθείς τις ποσότητες που είχαν υποσχεθεί. Σεφώς. Και δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός στην Ινδία η οποία είναι η χώρα που παράγεται τα περισσότερα εμβόλια ε, Γιατί εκεί βρίσκονται τα κατάλληλα εργοστάσια και οι εμφανίες. Ταυτόχρονα είναι η χώρα το εκ των οποίων το 70% των εμβολίων παράγεται εκεί πηγαίνει στο εξωτερικό Και έχει ένα τεράστιο ποσοτό θνησιμότητας Και πέθαιναν ε, ε, ε, ε, στο νεοδελχή είχαν έλλειψη αναπνευστήρων mm -hmm. Όπως επίσης είναι το ζήτημα αν πάμε να αγγίξουμε το πραγματικό πρόβλημα Είπαμε να μιλήσουμε για τον αντιεμβολιαστικό λόγο, γιατί ο αντιεμβολιαστικό λόγο είναι, εγώ θεωρώ, ότι είναι από προσανατολισμό από το πραγματικό πρόβλημα. Mm -hmm. Δηλαδή, παραδείγματο χάρη, ακούω γιατί να κάνουν εμβόλια και δεν φτιάχνουν περισσότερε μεθ. Αυτό είναι λίγο παλαβό mm -hmm. με την έννοια ότι θέλει κάποιο να πάει σε μεθ. Πραγματικά. Νομίζουμε δηλαδή ότι αυτό είναι λύση. Αλλά αν αρχίσουμε να μιλάμε για αυτά, έχουμε ήδη ε, υπερβεί τι, τι, το, το όριο τη πραγματική. Του πραγματικού ζητήματο. Γιατί αυτή τη στιγμή εγώ γνωρίζω ότι υπήρξαν και στην Λατινική Αμερική και στην Αφρική, στο Κονγκό, παραδείγματο χάρη, πορείες ε, ανθρώπων οι οποίοι ζητούσαν εμβόλια στους, για τι κοινότητέ του. Ναι, Αυτό είναι βέβαια. πολύ σημαντικό ζήτημα. Σε στην Κυριακή μεγάλε Και γιατί να, για να πάρει μέτρα η κυβέρνηση. Να, και σαφώ υπάρχει μια ανισότητα και διεθνή και κοινωνική και τα στον τρόπο που και επίση διαδηλώσει γίνονται και, στο, και στην Ιαπωνία ε, για του Ολυμπιακού Αγώνε, ακριβώ για λόγου COVID. Να σταματήσουμε. Ακριβώ. Όπω και Άρα. στην Κούβα έγιναν διαδηλώσει για λόγου COVID, άσχετο με το ζήτημα το πώ και το οποίο πάλι η διεθνή κοινότητα εκεί κλείνει τα μάτια, παραδείγματο mm -hmm. Αυτό που ήθελα να πω και να δώσω το λόγο στο Σωτήρι είναι όσα αναφορικά τώρα το αριθμό, εγώ είχα το 1900 με τον το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και όλη αυτή την εμπειρία του πώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ιατρική τεχνολογία για απάνθρωπους λόγους και ε, ε, ο Ισονοϊέ υπήρξε η Επιτροπή για τη Βιοηθική η οποία έβαλε τις τέσσερες αρχές της βιοηθικής που είναι η αυτονομία του ασθενούς ε, η υποχρέωση του γιατρού να προσφέρει ανακούφιση χωρίς ε, να έχει στο μοιότατο η, η, η αρχή του Ιπποκράτη λίγο πολύ η, η Φροντίδα ως ε, πρώτο ως μέρημνα ε, και σαφώς η ενημέρωση πλήρης και του ασθενούς για την κατάστασή του και για τι πιθανέ θεραπείε. Ο γιατρό είναι υποχρεωμένο να ενημερώσει αυτά οι αρχέ βιοειθική μπήκαν για να μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα αξιακό πλαίσιο αποδεκτό παγκοσμίω προκειμένου η ιατρική έρευνα να εκπληρώνει το σκοπό τη. Σαφώ είναι ριζικά αντίθετε με τι αρχέ που εξυπηρετεί η βιοπολιτική α πούμε ή η πολιτική τη κρατική εξουσία τουλάχιστον στην εποχή μα. Δηλαδή, αυτή η αντίθεση μεταξύ των τυπικών αρχών τη βιοειθική ιατρική. Και των ουσιαστικών ε, ε, εγγεγραμμένων αρχών τη ε, πολιτική ολιγαρχία που βιώνουμε, φαίνεται σε συγκρούσει σε πάρα πολλά πράγματα. Όπω φαίνεται στη σύγκρουση που γίνεται στα νοσοκομεία ανάμεσα στο ιατρικό προσωπικό και το υγειονομικό προσωπικό και τι διοικήσει των νοσοκομείων. Mm -hmm. Στο Αγρίνιο έγινε μεγάλη σύγκρουση. Ο διοικητή του νοσοκομείου του Αγρίνιου ήταν, ε, ήταν, ήταν διορισμένο και δεν ήταν άνθρωπο ο είχε σχέση με. Και βέβαια, είδα τι έγινε αυτό το 100%, -100 θυμισιμότητα τη ΜΕΘ. Του Θέλω να πω ότι υπάρχει μια πραγματική σύγκρουση μεταξύ ανθρώπων που προσπαθούν να υπηρετήσουν εν τέλει το πνεύμα τη αλληλεγγύη και τη φροντίδα του ασθενού, που είναι η ιατρικοί, και βέβαια των κρατικών θεσμών που οποίοι τι εμποδίζουν σε κάθε, σε κάθε βήμα. Ναι, βέβαια, δε, δεν δε θυμάμαι καλά. Νομίζω πω στο Αγρίνιο ήταν με την πλευρά των εργαζομένων ο διοικητή και έλεγε ότι. Το κράτο δεν ενίσχυσε οικονομικά για να δημιουργηθούν. Τέλο πάντων, επειδή το ανέφερε. όχι εννοώτα ότι νε. το πρόβλημα ήταν πολιτικό στο Αγριμνό, δεν μπορούμε νε. να μπούμε σε μεγάλη κουβέντα. Νε. Πράγματι, απλά κατηγορήθηκε ο διοικητή ακριβώ επειδή υπήρχε έλλειψη και υπήρχε λόγω των συγκρούσεων συγκυβερνών κόμμα γύρω από το ποιο πρέπει να και όλα αυτά. Νε, νε, νε. Ε, σωτήρι, δεν είναι ένα μεγάλο. θέλει να πει κάτι και... Ναι, εντάξει, γενικά ε, έχουμε συζητήσει το όλο θέμα και καλά κάνουμε και το προσεγγίζουμε και έτσι γιατί λείπει αυτό, αυτό, και αυτό από τη συζήτηση. Το προσεγγίζουμε περισσότερο μέχρι στιγμής προσπαθώντα να δούμε ποια μπορεί να είναι ε, κάποια βαθύτερα θεωρητικά θεμέλια, κάποιες βαθύτερες ανάγκες, κάποιες βαθύτερες τάσει ε, που σχετίζονται με τη στάση κομματιών, Τη κοινωνία και συγκεκριμένα της αριστεράς, της αυτονομίας ε, απέναντι στο, στο εμβόλιο. Ωστόσο υπάρχουν και συγκυριακά. Δηλαδή θα μπορούσαμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε και μια λίγο πιο χαμηλή πτήση και να δούμε ότι υπάρχουν και πολιτικές ευθύνε ως προς αυτό. Ας πούμε, καβάλαμε το ερώτημα, τι συμβαίνει και στην Ελλάδα, μπορεί να είναι λίγο να είναι αρκετά μεγαλύτερη η επιφυλακτικότητα που δείχνει ένας κόσμος αριστεράς της αυτονομίας απέναντας στα εμβόλια. Αυτό μπορεί να είναι και βαθύτερο ότι δεν υπάρχουν όλα αυτά που έχουμε πει, αλλά είναι και συγκυριακό. Δηλαδή έχουμε μια κυβέρνηση δεξιά η οποία ε, δεν έχει σταματήσει να παίρνει το ένα ανάλγητο μέτρο μετά το άλλο, να περιστέλει τα δημοκρατικά δικαιώματα, να τσαγγίζει τον κόσμο, να περιστέλει τα εργατικά δικαιώματα, έχει κάνει μια διαχείριση της πανδημίας, η οποία είναι εντελώς αντιφατική. Δηλαδή, λύθηκαν μια σειρά μέτρα τα οποία ήταν αντιφατικά, ήταν υπερβολικά, ήταν αυταρχικά, απέφευαν να χτυπήσουν τη ρίζα του, του προβλήματος. Ε, δηλαδή, πάρα πολύ χαρακτηριστικά ε, έμπαινε το πρόστιμο για τη μάσκα σε εξωτερικό χώρο που σημειωτέων δεν χρειάζεται μάσκα σε εξωτερικό χώρο, ειδικά όταν είσαι χωρίς άλλους ανθρώπους του γύρω. Λοιπόν, ε, ο, ο ιός αυτός δεν είναι ε, ε, ε, μεταδιδόμενος ε, με αυτόν τον τρόπο, ε, με τον αέρα, μεταδίδεται με τα σταγονίδια, ε, όχι με τον αέρα. Ε, λοιπόν, συνεπώς δεν είχε κανένα νόημα αυτό και από την άλλη ε, είχε συγκεκριμένα κρούσματα σε μεγάλες ε, ε, σε μαζικούς εργασιακούς χώρους και ζητούσαν εργαζόμενοι επανειλημμένος να γίνει έλεγχος, να γίνουν τεστ, να ληφθούνε μέτρα, να κλείσει αυτή η επιχείρηση να καθαριστεί και δεν γινότανε καμία παρέμβαση ή ας πούμε ε, είχε στο... Ε, το, το, το μέτρο, ας πούμε, ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία μετά την τάδε ώρα. Ε, okay, μπορείς να πεις ότι προφανώς αυτά είναι μέτρα που έχουν κάποια αποτελεσματικότητα, αλλά δεν είχες άλλα μέτρα που μπορεί να είχαν πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, δηλαδή δεν είχες μέτρα στα μέσα μαγκής μεταφοράς. Έτσι. Ε, άρα, υπήρξε γενικότερα άμοια ή δεν ενίσχυσε το νεοτό το κτλ. κτλ. κτλ. Άρα υπήρξε μία ε, αντιφατική και προβληματική ας πούμε, διαχείριση του όλου θέματο θέματος από την ελληνική κυβέρνηση. Το οποίο είχε ένα αποτέλεσμα να ε, αυξάνεται και η φυλακτικότητα του κόσμου. Πόσο μάλλον και μετά το τόρο που έγινε, που πάλι εκεί υπάρχουν ευθύνε και ευρωπαϊκές και κυρίως ε, ε, εδώ έχουμε να κάνουμε τον καπιταλισμό, δηλαδή έχουμε να κάνουμε τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις φαρμακευτικές. Λοιπόν, ο τρόπος με τον οποίο έγινε η επικοινωνιακή διαχείριση των. Ε, ε, του, του Αστραζένεκα, έτσι, ε, φόβησε, τον αυτό... φόβησε τον κόσμο. Και αυτό έγινε για λόγου. Και σκεμένα, ε... πιθάζοντας Έγινε ναι. λοιπόν, ε, σύγκρουση ανάμεσα στι εταιρείε που προστηρίζουν τα διάφορα εμβόλια. Ένα εμβόλιο που κοστίζει. Και, έτσι, Brexit, πρόκειες, και... Ήταν, Έχει να κάνει και με το Brexit. με ίσω τις... ναι, ναι, ναι. ναι. για το καθότι βρετανικό και είχε μπει και μέσα στο YouTube ούτω ή άλλω. Ήταν ένα σημείο διαπραγμάτευση. Άρα, έχουμε ευθύνη στην κυβέρνηση. Η οποία κυβέρνηση να πούμε ότι αυτό το υποκείμενο το οποίο έρχεται τώρα και λέει ότι εγώ δεν θέλω να κάνω το εμβόλιο το κατασκευάζει συστηματικά και στι δύο μορφέ τις οποίε έχουμε προσπαθήσει να καταδείξουμε εδώ πέρα. Δηλαδή, συστηματικά τρέφει όλο το σκοταδισμό, τον αναρθολογισμό και τη θρησκευτική mm -hmm. Συστηματικά, ρε μου, σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή από το, από το σχολείο και την πρωινή προσευχή μέχρι το πανεπιστήμιο που σχολές φιλοσοφίας βάζει παπάδες, μέχρι την πρόσληψη δεν ξέρω εγώ πόσο χιλιάδων παπάδων και μέχρι δηλαδή συστηματικά τρέφει τη θρησκοληψία. Πετά την κοινωνιολογία έξω ξέρω εγώ και, και τα λοιπά. Λοιπόν, και, τρέφει τη βλακία. Λοιπόν, το κάνει συστηματικά και ταυτόχρονα κατασκευάζει και τον, τον ανθρωπάκο αυτό που είναι άτομο και σκέφτεται μόνο την πάρτη του. Δηλαδή, αυτό είναι μια κατασκευή του συστήματο. Αυτό ο άνθρωπο που σκέφτεται μόνο την μπάρ και δεν σκέφτεται την κοινότητα, δεν σκέφτεται το διπλανό του, δεν μπορεί καν να σκεφτεί ότι το κοινό καλό είναι δικό του καλό. Όχι αφηρημένα ηθικά, ότι ωφελώντα το κοινωνικό σύνολο, αυτό επιστρέφει. Όπω συμβαίνει και στην περίπτωση του εμβολίου. Δεν μπορεί να το σκεφτεί αυτό. Δεν έχει μάθει ότι υπάρχει τα άτομα και οικογένειέ του. Αυτό δεν είναι το δόγμα του νεοφιλελευθερισμού. Αυτό δεν σε μαθαίνει σε κάθε στροφή. Μπάζεψε τα μωριάκια. Ε, κάτσε ήσυχο. κάρφωσε τον συνάδελφο. Ε, μην απεργήσει. Μην αυτό. Κοίτα, κοίτα την πάρτη σου, ρε παιδί μου. Ε, δεν σου λέει και τώρα με το εμβόλιο θα κοιτάξω την πάρτι μου. Άρα υπάρχουν ευθύνε και κυβερνητικέ και συστημικέ. Και μετά, βεβαίω, υπάρχουν και άλλε ευθύνε. Οι οποίε είναι και τη αντιπολίτευση και έχουν να κάνουν με την ποιότητα του πολιτικού διαλόγου. Με την ποιότητα τη δημόσια σφαίρα στη χώρα. Με την ποιότητα τη αντιπαράθεση. Διότι η αλήθεια είναι ότι το κλίμα αυτό δημιουργήθηκε, πήρε φόρα, ακριβώς γιατί βγήκε με τελώς λάθος τάιμιγκ, η αντιπολίτευση να κάνει, ας πούμε, να, να κάνει κριτική σε τι? Σε τι βγήκε, να κάνει τα 150 ευρώ. Μπορεί να μην ήταν το κατάλληλο μέτρο. Το αποτέλεσμα το, κα, το καλύτερο μέτρο μπορούσε να λάβει κανείς. Αλλά, αλλά αυτό επιλέγεις να κάνεις κριτική. Αυτό κατευθείαν Βγήκε δηλαδή όλος ο κόσμος αυτός, ειδικά ο άστερας, πήρε άστερας, και βγήκε και εκτέθηκε και μίλησε και είπε και τι είναι αυτά και μας προσβάλλεται και αγοράζεται τις συνειδήσεις μας και τα λοιπά. Άρα κακό το να μας δίνουν 150 ευρώ για το εμβόλιο, αλλά κακό και το εμβόλιο από πίσω. Γιατί mm. το να σου δίνουν 150 ευρώ για ένα καλό πράγμα που θα ήταν το πρόβλημα. Ακριβώς και νομίζω ότι η Σωτήρη έχει πέσει σε ένα πολύ καλό σημείο στην κουβέντα. Αυτή η χαμηλή πτύση νομίζω είναι και η βαθιά γιατί συνδέει τα άλλα πράγματα. Παραδείγματο χάρη, απλά θέλω να συμπληρώσω, να τονίσω ξανά αυτό που υποστηρίζει. Πώ κατασκευάζει η πολιτική τη κυβέρνηση με αυτό το υποκείμενο το αντιεμβολιαστικό με δύο τρόπου. Από τη μία, δίνει, ενισχύει την αυθεντία των σκοταδιστικών κέντρων, δηλαδή δίνει στην εκκλησία το δικαίωμα αυτοβούλο και αυτονόμο να κρίνει τι μέτρα θα βάλει. Οπότε υπάρχει μια ευαισθησία που δίνει μεγάλο αέρα σε αυτό το ακροδεξιό υποκείμενο. Και από την άλλη, επειδή ο κοινό περανομαστή των σκοταδιστικων κεντρων δηλαδη δινει στην εκκλησια το δικαιωμα αυτοβουλο και αυτονομος να κρινει τι μετρα θα βαλει οποτε υπαρχει μια ευαισθησια που δινει μεγαλο αερα σε αυτο το ακροδεξιο υποκειμενο και απο την αλλη επειδη ο κοινο περανομαστη των μετρων υγειονομικών, το οποίο πήρε είναι η αυταρχική πολιτική και η αυταρχική επιβολή, δημιουργεί και τα ανακλαστικά σε έναν κόσμο που βρίσκεται, ας πούμε, στο αντισυστημικό, παράδειγμα χάρη, περιβάλλον, να ε, αμφισβητήσει τα πάντα, τα οποία θεσμοθετεί αυτό το κράτος, πλέον, το οποίο ελέγχεται από αυτή την κυβέρνηση. Οπότε, εκεί μπαίνει και το, ζήτημα. Των εμβολίων, στου οποίου η κυβέρνηση πάλι, αν δούμε μόνο τα εμβόλια, έχει κάνει τρομερά λάθη στι παραγγελίε, στον τρόπο των επικοινωνιακών, στον τρόπο διάθεση των εμβολίων. Mm. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν λίγα εμβολιαστικά κέντρα για τι ανάγκε mm. του πληθυσμού, στον τόπο που γίνονται τα εμβόλια. Τα έχει κάνει μπάχαλο και πάρα πολύ άσχημα. Και νομίζω ότι είναι προ πολιτικό όφελο του ευρύτερου ρεύματο που εκπροσωπεί και η ίδια κυβέρνηση να συσκοτίσει τι πραγματικέ ευθύνε που έχουν να κάνουν με τη διάθεση και να αφήσει έναν τέτοιο λόγο να κινείται γιατί θεωρούν οι ίδιοι. Τα ίδια τα πολιτικά πρόσωπα τη κυβέρνηση ότι μπορούν να τα εκμεταλλευτούν μέσα αύριο. Mm -hmm. ε, Και Ειδικά το κομμάτι που έρχεται από την ακροδεξιά και το λαό, κ.λπ. θεωρεί ότι μπορεί να. και βέβαια αυτό το οποίο λέω ο Τηρή, οι θετικέ σημασίες του ελευθερισμού εκπροσωπούνται πάρα πολύ καλά από τον, τε, το, το λόγο, τον τύπο αντιεμβολιαστικό. Γιατί αυτές, γι' αυτό βλέπουμε και το alt-right τη Αμερική να έρχεται από του ρεπουμπλικάνου και από μεγάλα θεσμικά ρεύματα. Δεν είναι κάτι περιθωριακό. Ακριβώ επειδή ο ελευθερισμό τονίζει. Το, το, το, το, αυτή τη σημασία του απομονωμένου ατόμου ε, Το οποίο μάλιστα βρίσκει την ελευθερία τη συμπεριφρόνησης του άλλου Δεν είναι μόνο ότι αγνοεί το, το κοινό καλό Είναι ότι είναι δικαίωμα να περιφρονεί το κοινωνικό σύνολο Γιατί έτσι ε, δείχνει την κυριαρχία του ως άτομο Και έτσι αναγνωρίζεται κιόλας Οπότε πράγματι έχουμε την ατυχή συγκυρία να βρισκόμαστε με μια κυβέρνηση τη οποίας όλο το αξιακό περιεχόμενο είναι ενάντια σε αυτό το οποίο απαιτεί μια τέτοια κατάσταση, δηλαδή ενάντια στην κοινωνική ελληλεγγύη, ενάντια στην ορθολογική εξήγηση, ενάντια στην πειθό, εν τέλει, και ενάντια σαφώς στην πληροφόρηση. Εγώ πιστεύω ότι η παραπληροφόρηση, η οποία χειριαρχείς παγκοσμίω γύρω από το ζήτημα του κορονοϊού, είναι υπεύθυνη, είναι η ίδια θανάτη φόρα. Και γι αυτό, γι' αυτό φτάνε σχεδόν όλες τι κυβερνήσεις, ειδικά του δυτικού κόσμου. Γιατί έτυχε και η συγκυρία να σκάσει η πανδημία όταν υπήρχε ο Τραμπ στην Αμερική. Οπότε ακόμα και από εκεί τα κέντρα. Επηρεάσε και άλλε κυβερνήσει. Σαφώ. Ας ας δηλαδή. Και δείχνει ας πούμε, ότι, ε, αυτό που λέμε πάλι, ότι οι επιστήμη, οι φορεί τη επιστήμη δεν είναι ουδέτεροι. Ε, ναι, με τι κυβερνήσει. Η αντιπολίτευση, mm -hmm. όχι μόνο στην Ελλάδα, και στην Γαλλία, παράδειγμα, γλύφει μήπω του αντιεμβολιαστέ. Mm -hmm. Εγώ το είπα ότι εγώ, κατά τη γνώμη μου, του χαϊδεύει λίγο. Ναι. Χαϊδεύει ναι. λίγο. Όχι και λίγο και πολύ. Και από την αρχή, δηλαδή, έκανε κάποιε λάθο επιλογέ τακτικέ, όπω είπα, ήταν πολύ λάθος το timing αυτό. Ε, και συνεχίζει να το κάνει. Δηλαδή, ε, ξεφγαίνει, ξέρω και λέει, μη διχάζετε την κοινωνία. Mm. Αυτό είναι αστείο. Να λέει κανεί μη διχάζετε την κοινωνία. Υπάρχει καμιά κοινωνία που να μην είναι διχασμένη. Συγγνώμη τώρα, ένα κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπου το οποίο βγήκε, α πούμε, κυβέρνηση σε αυτή τη χώρα με το εμείς, ή εμεί ή αυτοί ξαφνικά λέει: Μην διχάζετε την κοινωνία. <Συσχε> Υπάρχει μεγαλύτερο χάιδαμα από αυτό. Βεβαίω, χάιδεύει η εμει η αυτοι ξαφνικα λεει μην διχαζετε την κοινωνια εχει μεγαλυτερο χαιδαμα απο αυτο βεβαιω χαιδευει η αντιπολιτευση και το κουκουέ. Ε, Χαιδεύει και κάνει τα ίδια και λέει ξαφνικά α, τα δικαιώματα κτλ. Θυμήθηκε το κουκουέ τα δικαιώματα. Πάμε, πάμε να συζητήσουμε ε, λίγο, α πούμε, για το Στάλιν. Θα πει: Τι, τι είναι αυτά τα δικαιώματα, τι είναι αυτά, τι είστε δικαιωματιστέ. Τι είναι αυτά τα φιλελέ που μα λέτε, θα πει το ΚΟΚΟΕ τώρα, το ΚΟΚΚΟΕ θυμήθηκε ξέρω εγώ, την ατομική επιλογή και τα λοιπά για το εμβόλιο. Ε, εντάξει, να μην πούμε ότι χαϊδεύουν. ε, βεβαίως, χαϊδεύουνε, βεβαίω χαϊδεύουνε, βεβαίω είναι ανεύθυνοι, βεβαίω είναι πολιτικάντιδε. Και βεβαίω και εκεί μετά, δεν είναι ότι ε, έτυχε και μα πέσανε πολιτικοί που είναι ξέρω εγώ, λίγοι, δεν είναι αρκετά. Έχει να κάνει συνολικότερα με την ποιότητα τη δημοκρατία στη χώρα, με την ποιότητα του διαλόγου. Όντω, όταν ε, ε, έχουν καταρρεύσει όλοι οι δείκτες που σχετίζονται με τη δημοκρατία, προφανώς και αντιπολίτευση θα είναι αντίσυχη της κυβερνήσεως. Θα είναι αντίσυχη τη κυβερνήσεως και αντιπολίτευση, δηλαδή και αντιπολίτευση μέρος της ίδιας κοινωνίας είναι, ας πούμε. Άρα ναι, δεν θα είναι η καλύτερη στον κόσμο. Απλά λέμε, το, τώρα προσπαθούμε λίγο να κάνουμε μια κριτική μπας και διορθώσουμε, μήπως κάπως καταφέρουμε, να αλλάξουμε την πορεία των, των πραγμάτων ε, όσο, όσο μας επιτρέπεται, ας πούμε. Υπάρχει και ένα κακός, νομίζω, μια κακή ερμηνεία της αντιπολίτευσης, τώρα σε ένα μικρο, μικροπολιτικό επίπεδο, mm -hmm. ότι το αντιμβολιαστικό κίνημα θα φθύρει την κυβέρνηση. Mm -hmm. Αντιθέτως, νομίζω ότι, όπως είδαμε και με τη συμφωνία των προσπών, mm -hmm. ε, δεν φθύρεται αυτή η, η, η δεξιά αναγκαστικά από την ενίσχυση των ακροδεξιών κινημάτων στο, εκτό τη. Ε, συγκυριακά θα μπορούσε να φταρεί, αλλά δεν, δεν αναγκεί ότι αυτός, η διασπορά αυτού του πνεύματος στην κοινωνία θα οδηγήσει σε μια φθορά τη κυβέρνηση καταρχά. Και κατά δεύτερον, αν μη τι άλλο, πολλαπλασιάζει το αντίπαλο, δηλαδή, το, το ακριβώ αντίθετο από αυτό που θα ήθελε. πούμε, χάρη, τουλάχιστον τυπικά μια. Αριστερή αντιπολήσει να πολλαπλασιθεί στην κοινωνία. Αλλά δεν φτιάξει τη κυβέρνηση όταν ισχύονται αντιλήψει, οι οποίε είναι πυρηνικέ αντιληψίε. Κατέβα να μην ισχύει την εκκλησία. Αυτό. Δηλαδή ενισχύειστε την εκκλησία και τον ατομισμό και περιμένει να θαρεί, δεξιά, α πούμε, δεν γίνονται αυτά πράγματα. Εσύ πρέπει να βάλει μια ατομή η οποία σχετίζεται να κάνει με τι δικέ σου αξίε. Να προτάξει τι δικέ σου αξίε. Υπάρχει μια φιλή αντίληψη ότι να μην αποξινοθούν από και άλλο να του χαδέψουμε κτλ. Ε, δεν είναι, δεν είναι, αλλά γίνεται τίποτα έτσι. Πρέπει να τον αλλάξει τον κόσμο. Πρέπει να παρέμβει με τρόπο που τον το... αλλάζει η κοινωνία. Δεν μπορεί να παρεμβαίνει έτσι, απλά προσπαθώντα να του κοροϊδέψει όλου να, να σε ακολουθήσουν. <laughs> είναι πολιτική έτσι, κοροϊδεύοντα τον κόσμο. Γίνεται για λίγο, όχι για πολύ. Εντάξει. Όχι, λέω ότι η αντιπολίτευση ε, είδαμε ότι δεν είχε και ανακλαστικά σε όλη τη διάρκεια τη πανδημία. Με την έννοια ότι το μόνο που. το οποίο βέβαια δεν πιστεύω ότι ήταν τα κόμματα του τόπο τη αλλά τουλάχιστον. μόνο στο ζήτημα του, του, του, του Πολυτεχνία. 17 Νοέμβρη υπήρξε μια αντίδραση. Ε, και δίγια συμβολικού λόγου. Αλλά. στου περιορισμού των ατομικών ελευθεριών σε ένα μεγάλο βαθμό παράλογους Σε παράλογους περιορισμού, όπω με το πρόστιμο. ή όπω ε, ε, αυτά που υποστοτήριζε με την απαγόρευση κυκλοφορία. Όχι 10, όχι στι με, με το κρίσιμο τη μουσική. Τέτοια πράγματα. Ε, εκεί υπήρξε μια στάση πάλι είτε σιωπή είτε αμηχανία, είτε. Δηλαδή, ενώ ήταν ορατό αυτό το οποίο έγινε, ακόμα και για το αίτημα τη ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγεία, στην πραγματικότητα οι συνδικαλιστέ, τα, τα, τα, τα σωματεία των α, υγειονομικών, τράβηξαν σε μεγάλο βαθμό μόνοι του το κουμπί, θα έλεγα. Mm. Το, το βάρο αυτό. Και έχασαν κιόλα πάρα πολύ. Λέει, συνδικα... Εκεί δεν υπήρξε μια νέα στάση. Τη κοινοβουλευτική αντιπολίτευση όσο θα όφιλε. Mm -hmm. Οπότε υπήρχε και εκεί μια αμηχανία πάνω στην κατάσταση νομίζω, που νομίζω ότι εντάξει έχει να κάνει και με την ποιότητα αυτή που λες ο ρίχνει γιατί πραγματικά όταν ακούμε στη Βουλή ας πούμε διχάζεται στην κοινωνία σε μια πολιτική που υποτίθεται ότι είναι δημοκρατική, δηλαδή τη διαφωνία. Ναι, mm -hmm. <laughs> είναι, είναι, είναι πολιτική αυτή η ατάκα. Mm -hmm. Λε κινέζικα μαγού του παράδειγμα χάρη αν θα πάμε. Ε, ε, είμαστε έναν αδελφό και... και τόσο καλοί φίλοι. <laughs> <laughs> και αυτό <τόσο> είναι και ένα τεχνοκρατικό <laughs> λόγο εν τέλει. Του? Δηλαδή, το μίδι χάρη στην κοινωνία σημαίνει ότι η κοινωνία δεν μπορεί να έχει πολιτικέ διαφωνίε. <laughs> δεν χρειάζεται <laughs> καν να έχει κάτι. Απλά <laughs> τη λειτουργούμε εμεί. Όπω Ξυπνάτε <laughs> την κοινωνία. Εντελώ <laughs> τεχνοκρατικό <laughs> λόγο. Είναι <laughs> ένα νέο σώμα. Άρα τι πρέπει <laughs> να κάνει να ακούσει το κεφάλι. είναι. Είναι πιο κλασικό τεχνοκρατικό λόγο αποκαταβολή. Και βλέπουμε επίση και το τι γίνεται σε άλλα προοδία. Α πούμε παραδείγματο χάρη πολύ συχνά τα αιτήματα για. Αποκάλυψη των πρακτικών τη Επιτροπή των Υγειονομικών και συχνά τα αιτήματα και από του ίδιου του τα μέλη τη Επιτροπή. Mm -hmm. Παραδείγματο χάρη, ε, στου οποίου δόθηκε ασυλία με, σκο... με αντίτιμο τη Ιωπή, παραδείγματο χάρη. Έγιναν τέτοια πράγματα που καταστρέφουν τον ίδιο την ποιότητα δημοκρατικού διαλόγου. Και φυσικά, άμα δεν ξέρει τι γίνεται και δεν έχει πρόσβαση στι πληροφορίε οι οποίε θα έπρεπε να είναι εξορισμού δημόσιε εξορισμού αποχαρακτηρισμένε. Ε, αυτό είναι ένα μεγάλο. Είναι... Είναι μεγάλο ζήτημα. Και αυτό μπορεί να το διαπεραβάλουμε άλλε χώρες όπου υπάρχουν Δημόσιε συζητήσεις των ειδικών προκειμένου να ληφθούν, να διαχειθεί η, η αναγκαία γνώση και η ενημέρωση σε ένα τουλάχιστον πεδίο το κοινό, να μπορούν να ληφθούν οι πολιτικές αποφάσεις, οι οποίε δεν είναι των ειδικών, αλλά ποιον είναι. Μια πανδημία λοιπόν που είχε πολύ πολύ καιρό η κοινωνία να... Να βρεθεί σε μια τέτοια κατάσταση, η παγκόσμια η ανθρωπότητα. Είχε πολύ πολύ καιρό να βρεθεί σε μια τέτοια Εγώ κατάσταση. Εγώ δεν έχει βρεθεί σε κάποια τέτοια Δεν έχει ξαναβρεθεί. Γιατί, ναι, γιατί οι συνθήκε. Γιατί είπε παγκόσμια. Όχι εννοώτα, δεν υπήρχε πράγματι μια ενεργή αίσθηση παγκοσμιο, παγκοσμιοποίηση ποτέ πριν στο παρελθόν. Mm. Mm. Υπήρχαν right. τόποι διαχωρισμένοι, απομονωμένοι. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή τα δίκτυα η κυκλοφορία η πανδημία συνάδουν με το παγκοσμιοποιημένο ανθρωπότητα mm. προσωπικότητα. Και έχω σημειώσει εδώ από όλη την κουβέντα μα ότι η διαχείριση αυτής της πανδημίας ε, έχει κάποιους ε, εχθρού να το πούμε. είναι Εδώ, στο τέλος, τώρα, βγήκε στην κουβέντα ότι είναι το πολιτικό σύστημα και αυτό αφορά όλες τις ε, χώρες του κόσμου, πιστεύω. Ε, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Το οικονομικό σύστημα και το παραγωγικό σύστημα, που όπως είπαμε πριν, είτε κατευθύνει ε, σε, σε λάθος ε, στόχους στην έρευνα, είτε την εμποδίζει την παραγωγή των επιτευγμάτων της επιστημονικής έρευνας, όπως είναι το εμβόλιο, και την εμπόδισε. Έχουμε τους, τα θύματα και τη συνωμοσιολογία, τη θυματοποίηση και τη συνωμοσιολογία και έναν αντισυστημικό συντηρητισμό που αποκαλύφθηκε σε, σε, σε πολύ έντονο, με πολύ έντονο τρόπο, μέσα στην πανδημία, γιατί αυτό που είδαμε στην Ελλάδα το είδαμε και στη Γερμανία. Οι mm. ακροδεξιοί να διαδηλώνουν και ανάμεσά τους να είναι αναρχικοί, και όχι βέβαια γιατί η αντίφα τη Γερμανία. Είχε πολύ καθαρή στάση. πολύ Αντίθετη στάση από αυτήν εδώ. Ναι, ναι, Είχαμε όμω και εκεί και ανθρώπου τη εναλλακτική, του εναλλακτισμού, του αριστερού εναλλακτισμού που συμμετείχε μαζί με του ακροδεξιού σε αυτέ τι διαδηλώσει στη Γερμανία, παιδιά. Ήταν πολύ αυτοί, δεν ήταν ειλικοί. Ε, κι απ' την άλλη, έχουμε τον Biden, ο οποίος μίλησε για το σπάσιμο της πατέντας, παιδιά. Δεν έχει σαν συμβεί αυτό. Ναι, <laughs> σε βέβαια. τέτοιο επίπεδο κεντριγότερο. Ο πλανητάρχης Βόλυση να μιλάει σημαντικό. για το σπάσιμο της πατέντας. Πολύ ε, σημαντικό είναι και σε συμβολικό επίπεδο, γιατί δείχνει ότι ο Biden αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της Αμερικάνικης κοινωνία ε, το οποίο τάσσεται με, Πώ να πω, με κοινωνικά προσανατολισμένο τρόπο ενάντια στο μονοπόλιο του ιδιωτικού κεφαλαίου και προσπαθεί τουλάχιστον να απευθυνθεί και σε αυτό. Πράγμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί, ακόμα και αν αυτό δεν λειτουργήσει σε κάποια πολιτική, ουσιαστικά υποσκάπτει όλη την νομιμοποίηση, την νομιμότητα τη πατέντα. Δηλαδή, ο Biden με αυτό το πράγμα είναι σαν να λέει ότι η ΔΟΥ είναι η απληστία των εταιριών και η ΔΟΥ έχουμε κάποιου νομικού περιορισμού και δεν μπορούμε να το κάνουμε, αλλά το σωστό θα ήταν να. Πράγμα που βέβαια γνωρίζοντας το, το μερίδιο που έχει το Αμερικάνικο κράτο σε όλη αυτή την αγορά, φαίνεται ότι εγώ νομίζω ότι απευθύνεται στο κοινό, σε ένα κοινό και προσπαθεί τουλάχιστον να δείξει ένα κοινωνικό πρόσωπο ε, σαν ηγεσία απέναντι στην πανδημία. Γενικά, ο Biden προσπαθεί να δείξει ένα κοινωνικό πρόσωπο σαν αφορά το, την πανδημία, δηλαδή έκανε. Φρόντισε να επιταχυνθεί η των εμβολίων, φρόντισε να ανοίξουν εκδοδιακυβερνητικά κέντρα. Ε, πάτησε πάρα πολύ σε μια διαφορετική εικόνα απέναντι από τον Τραμπ, ο οποίο Τραμπ τα είχε κάνει τόσο μαντέρα ώστε ο Biden με τη διαχείριση τη πανδημία, άμα δείτε, είναι το πιο κοινωνικό και πιο, θα λέγαμε, προ το κοινό καλό πρόγραμμα το οποίο έχει βγάλει. Τα άλλα προγράμματα όσον αφορά τι υποδομέ κτλ. τελικά ήρθαν όλα σε συμβιβασμό. Οπότε mm -hmm. ο ΛΟΤ. Το πιο αριστερό κομμάτι τη Αμερική που περίμενε τον Biden, προσπαθεί να το. Η ρητορική του γύρω από την πανδημία είναι η πιο, πώς θα λέγαμε, ριζοσπαστική αυτή τη Προεδρίας Ενώ στα άλλα ζητήματα έχει, είναι, είναι ο άνθρωπο συμβιβασμού. Ε... Αλλά έχει σημασία αυτό, νομίζω, γιατί δημιουργεί ένα δεδικασμένο που θα μπορούσε να πατήσει πραγματικά και να υπάρξει ένα ευρύτερο αίτημα για την αποεμπορυβατικοποίηση τη ιατρική έρευνα όπω και την αποεμπορυβαλλοντικοποίηση αμ, αμπο, τη παραγωγή φαρμάκων. Mm -hmm. ε, θα έπρεπε νομίζω πλέον να είναι και αυτό ένα από τα μεγάλα κοινωνικά αιτήματα, η κοινωνικοποίηση τη παραγωγή φαρμάκων και τη ιατρική έρευνα. Να, να μην μπορούν, λέει, να, να είναι εκτό των μηχανισμών τη αγορά για λόγου πραγματικά ανθρωπότητα και δημόσιου κοινού καλού. Ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι στην αγορά. Είναι ελεύθερη έρευνα, mm -hmm. τοπική παραγωγή, δημιουργούμε τοπικά κέντρα παραγωγής ανάλογα με τις ασθένειες που μας και για τις ασθένειε που είναι πλανητικές και αυτό το πράγμα είναι εκτός, είναι αυτό που λέμε public domain, δεν είναι, είναι δημόσιο αγαθό. Mm. Πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό, το δημόσια αγαθό είναι η υγεία αλλά είναι και η έρευνα για την υγεία και τα φάρμακα για την υγεία, είναι δημόσια αγαθά, δεν είναι μόνο. Άρα λοιπόν ο πολιτικό λόγος ε, αν μπορεί να υπάρξει πολιτικός λόγος για την πανδημία και την ιατρική μιας και αυτό ε, γύρω την ιατρική αποκαλύφθηκαν πολλά πράγματα με πολλά πράγματα με, όχι μόνο αλλά για το συγκεκριμένο είναι θα συγκροτήσουμε θα μπορέσουμε να συγκροτήσουμε πραγματικά έναν πολιτικό λόγο να μιλήσουμε για αυτά ως κοινά αγαθά ε, ως δημόσιο χώρο ε, τι λέτε, να χαλαρώσουμε πάλι λίγο και να συνεχίσουμε, την κουβέντα <σοπό> μας σε μερικά λεπτά. Ναι, να πάρουμε μία νάσα τώρα που έχουμε κάνει και το εμβόλιο και μπορούμε να πάρουμε νάσα. Σούπερ. spirit game shout out loud spirit cloud in the free beer is choppin' by the firelight. Do you want a banana? Peel Do it down and go. Mm -mm -mm. Do, you want Do you want a banana? This banana for you. Oh, ho, ho! <laughs> Look you, you're too uptight, you know. Could laugh on kick it back and go But without a rhythm or a rhyme You do not banana all the time Fly away from city on the run Try to make a little fun <laughs> <laughs> Look, you completely to the law I forgot you tell me, don't you so Don't you love me? Troubles and go at the floor Forget about whatever you may never know Like whether whatever you're doing is whatever you should And whether anything you do is ever anything good And then forget about banana when it's sticking your throat And when they make you want a much you stuck in and choking And forget about the yellow from the colorful man And make you take another one and make a mark of your plan It's nine o'clock and it's getting dark and the sun is falling from the sky. I've never left so early and you may want. ένα εδώ στα μικρόφωνα, στο φιλόξενο στούντιο του The Press Project με τον Σωτήρη Χαμαντούρα και τον Αλέξανδρο Σχισμένο και οι δυο συνεργάτες του πολιτικού περιοδικού Αυτολεξή, αλλά είμαστε και, και οι τρεις μας άνθρωποι που συμπορευόμαστε χρόνια τώρα πολλά. Ε, είπαμε αυτά που είπαμε πριν, να πω και κάτι άλλο παιδιά μας, είπε, μίλησε πριν για τις ε, μάσκες ο, ο Σωτήρης και ότι δεν παίζουν ρόλο έξω. Και εμένα οι φίλοι μου γιατροί αυτό μου λέγανε, ότι δεν είχαν νόημα η μάσκα έξω. Απ' την άλλη όμως ο δήμαρχος της Μικόνου ή ο δήμαρχος δεν θυμάμαι, μιλώντας για την έξαρτηση τώρα στην Μικόνου στη νέα έξαρτηση, ε, είπε ότι ευθύνονται βασικά τα στενά σοκάκια της Μικόνου και τα πάρει στις βίλες. Τα στενά σοκάκια μικόνου, δηλαδή, Παρότι ε, ναι, δεν παίζει ρόλο κανένα η μάσκα σε εξωτερικού χώρου, όταν όμω έχουμε ένα τέτοιο συνοστισμό, γιατί το λέω αυτό, δηλαδή πολλά αντικρουόμενα πράγματα, ρε παιδιά, ρε παιδιά, ακούσαμε σε αυτή την ιστορία με τι πανδημίε, στο, στου τρόπου με του οποίου μπορούμε να προφυλαχτούμε. Πολλά αντικρουόμενα πράγματα και είναι λογικό γιατί ήταν κάτι το οποίο δεν το γνώριζε κανεί. Πρώτη φορά εμφανίστηκε, στο βαθμό και με τον τρόπο που εμφανίστηκε αυτή η πανδημία. Και εδώ ήθελα να βάλω και ένα άλλο στοιχείο, μιλήσαμε για το πολιτικό σύστημα, για το οικονομικό σύστημα, για αυτούς που ε, αισθάνονται θύματα, τη θυματοποίηση δηλαδή και τη συνομοσυλλογία, για τον αντισυστημικό ε, συντηρητισμό, ε, για τους τρόπους που διαχειρίστηκε η πανδημία τους ε, ανθρώπους ε, του συστήματος, τις κοινωνίες, πως τις είδατε εσείς αυτή την ιστορία να αντιδρούν σαν κοινωνίες ε, και ως άτομα και ως ε, κοινότητες. Πώς το βλέπετε αυτό, δηλαδή, πώς ανταποκρίθηκε αταπαι... η κοινωνία, δηλαδή πώς φάνηκε, γιατί φάνηκε, φαίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις και το πώς είναι, εκπαιδευμένοι, πώς, είναι, πώς είναι εκπαιδευμένοι οι άνθρωποι και οι κοινωνίες να αντιμετωπίζουν ανάλογες περιπτώσεις, είναι εκπαιδευμένοι τα άτομα και οι κοινωνίες να αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις, θα μπορούσε να ήταν. Δεν ξέρω, εγώ πάντως βίωσα κατά τη διάρκεια της ένα κοινωνικό κατακαιρματισμό που φάνηκε ότι σε μια κοινωνία που έχουν αδυνατήσει πάρα πολύ οι δεσμοί, οι οποίοι δεν, είναι, δεν έχουν να κάνουν με τις μηχανισμούς κατανάλωσης και παραγωγής και να δηλαδή αυτού τους τυπικούς δεσμούς που μεταφοράς τις εξουσίες είδαμε έναν κατακερματισμό και μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι η ίδια η κοινωνικότητα μπήκε στο στόχαστρο αλλά από την άλλη πιστεύω ότι η αντίδραση που θα μπορούσε να υπάρχει θα προϋπαίδεται μια πεδία αυτοπεριορισμού της ίδια κοινωνίας που αν ήταν δυνατό τότε θα θα ελέγχονταν από τόσο οδηγίε οντικαρχίες η όλη διαχείριση του ζητηματο Δηλαδή μην ξεχνάμε ότι είναι μια κοινωνία η οποία διαπιστώνουμε ότι είτε και παγκόσμια αλλά και τοπικά έχει υποστεί συγκλονισμούς σε βασίες σε θεμεριακές. Θα λέγαμε παραδοσιακέ φαντασιακέ σημασία, όπω την αντιπροσωπευση, την αίσθηση τη ταύτιση με του πολιτικού θεσμού, την αίσθηση τη κοινωνική αλληλεγγύης δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι κράτος, ζούμε σε ένα κράτο τουλάχιστον και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, πολλέ αυτέ οι κινήσει, οπότε προσπάθησαν να δημιουργηθούν από τα κάτω, είτε στο περίπτωση του προσφυγικού, στην περίπτωση τη οικονομική κρίση. Χτυπήθηκαν πάρα πολύ από το κράτο. Παρόμοια, πρέπει να θυμηθούμε ότι βία χτυπήθηκαν από το κράτο και προσπάθειε κοινωνική αντιμετώπιση τη πανδημία. Όπω παραδείγματο χάρη, οι προσπάθειε παραγωγή μασκών, ιατρικών μασκών και πλαστικών ειδικών μασκών για τα νοσοκομεία στην Ιταλία από ομάδε των κοινών, από δηλαδή εργαστήρια με 3 εκτυπωτέ που ήταν τοπικά. Αυτά χτυπήθηκαν γιατί υπήρχε το ζήτημα. Τη κεντρική διαχείριση. Ουσιαστικά, δεν, αυτό που λέει και ο Σωτήρη για τις, τις χώρε τη εργασία πρέπει να δούμε ότι τα κράτη σε όλε τι περιοχέ τη πανδημία προσπάθησαν να αγγίξουν τελευταία του μηχανισμού παραγωγή και κατανάλωση, να του αφήσουν όσο δυνατόν περισσότερο άθικτους και στην κανονική του λειτουργία. Εξού και τα εργοστάσια, τα μέσα μαζική μεταφορά, να μην διαταραχθεί αυτή η λειτουργία ή να μην γίνουν εκεί προσαρμογέ. Οπότε φάνηκε ότι είναι πιο εύκολο να γίνει μια προσαρμογή τύπου να κλείσει ένα μεγάλο κομμάτι ε, της κοινωνίας στο σπίτι, παρά να γίνουν κάποιες προσαρμογές που θα έχει να κάνει με το μετακίνηση των εργαζομένων με την αλλαγή του ωραρίου, ε, με ένα σειρά από πιο ε, ζητήματα που θα, πραγματικά θα ανέκοπταν την πορεία της πανδημίας. Εγώ έχω μια αίσθηση ότι το κράτος βρέθηκε ουσιοδός, ανέτοιμο, τον εφηλελεύθερο κράτος που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά βρέπει και ο Σιωδός ανέτημο για οτιδήποτε άλλο πέρα από την καταστολή και οτιδήποτε λειτουργήσε και διασώθηκε αυτή την περίοδο οφείλεται στην κοινωνία. Θα θεωρώ ότι ε, ό,τι καλό έγινε, έγινε από την κοινωνία. Ε, είτε μιλήσουμε για αυτοπροστασία, περιορισμό αλληλεγγύη... Την ε, είδαμε σε κάποιες περιπτώσεις, αν όχι μαζικά σε μικροκλίμακα, είτε μιλήσουμε για το πώς άντεξαν κάποιοι κλάδοι οι οποίοι ήταν ζωτικοί αυτή την περίοδο, είτε ήταν τα νοσοκομεία, τα οποία βασίστηκαν στην αυτοθυσία, ας πούμε, των, των εργαζόμενων, δηλαδή όποιο έχει πύλους γνωστούς και τα λοιπά που να είναι νοσηλευτές, γιατροί και ούτω καθεξής αντιλαμβάνεται ότι ε, αυτοί οι άνθρωποι δώσαν μια τρομερά σκληρη μάχη πέρασε όλα από πάνω τους ε, και βασίστηκε ε, στην ηθική τους γιατί ε, το κράτος σε υποχρεώνει να πας στη δουλειά σου αλλά δεν μπορεί να ελέγξει αν εσύ Πας και άραξε μια καρέκλα. Ο λόγος που όλος αυτός ο κόσμος δούλευε ή επίσης ο λόγος που συνέχισαν να εργάζονται εκπαιδευτικοί. Η εκπαιδευτική χρειάστηκε, ο εκπαιδευτικός, ο εκπαιδευτικός χρειάστηκε ε, με δικά τους μέσα, δηλαδή να πάνε να αγοράσουν υπολογιστές και οτιδήποτε άλλο. Ας τα για να μπορέσουν να δάξουν τα παιδιά, να διαμορφώσουν το, το χώρο τους. Και χωρί να μπορεί το κράτο να του ελέγξει με κάποιο τρόπο, διότι ο εκπαιδευτικό θα μπορούσε να πει ότι εγώ δεν έχω σύνδεση ίντερνετ, εμένα δεν είναι καλό το μικρόφωνο μου, οτιδήποτε δεν μπαίνω, δεν διδάσκω. Και δεν υπήρχε κάποια ποινή γιατί δεν θα μπορούσε να υπάρχει, γιατί δεν μπορεί να ελεγχθεί αυτό. παρόλα αυτά, ολόκληρο ο κλάδο, το 99% των συναδέλφων, δούλεψαν για μήνε μόνο και μόνο με βάση την ηθική τη προσφορά στην κοινωνία. Με θα έλεγα. Ναι, δηλαδή. Ναι, ε, με βάση την ηθική τη προσφορά στην κοινωνία. Πρέπει να διδάξουμε την επόμενη γενιά. Ναι, αλλά αυτό που λέμε τώρα. Δεν μα ενδιαφέρει δηλαδή. Πώ αυτό είναι κάτι που έχει, έχει σημασία όταν το πούμε. υπάρχει μια ηθική. Ναι, αλλά ε... αυτό που λέμε είναι ότι χρειάζεται η ηθική τη κοινωνία προκειμένου να έχουμε μια φυσιολογική λειτουργία των κρατικών θεσμών. Δηλαδή, το ίδιο το σύστημα για να λειτουργήσει φυσικά πρέπει να υπάρχει μια ηθική την οποία δεν την περιέχει το σύστημα. Αλλά προέρχεται από την αίσθηση κοινωνικής αλληλεγγύης και του κοινού καλού πλαιοσωτήρης. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Γενικότερα αμένα, η άποψη απλά μου είναι αυτό, απλά σε μια φυσιολογική λειτουργία. Σε οποιαδήποτε περίοδο τα πράγματα λειτουργούν χάρη σε μια ηθική κοινωνική. Ακριβώς. Και το ίδιο ακριβώς έγινε και σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Ε, πραγματικά θα, μπορούσε, να, θα μπορούσαν... Ε, νοσηλευτές, γιατροί και τα να πούνε εγώ έχω να κοιμηθώ τρεις μέρες και να σας πω κάτι πήγαινε στο νοσοκομείο αλλά πέφτω και κοιμάμαι σε μια γωνία όχι αυτοί οι άνθρωποι ας πούμε συνέχισαν να να τρέχουν άεπνοι μέσα στην αρρώστια με όλη την πίεση την, την ψυχολογική τους θανάτους και τα και με τον εμπεγμό από, τη, από την κυβέρνηση ταυτόχρονα θα μπορούσαμε και εμεί, α πούμε, εκπαιδευτικοί να πούμε ότι παιδιά, αυτή ωραία. Τώρα θα διακοπάρουμε. Όπω έχει πολύ πλάκα, ότι η κοινωνία νομίζεται ότι την διακοπάραμε. Όλα δεν διακοπάρε κανένα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί αγγίζουμε μια θεμελιώδη αντίφαση του ίδιου του συστήματο. Η οποία, νομίζω ότι σε αυτό που λέει ο Σωτήρ και ο Συνίκο, σε καιρού πανδημία έφτασε στα, στα ακραία όρια τη αντίφαση. Που είναι αυτό που, λέει, που λέγανε και ο σοσιαλισμό τη βαρβαρότητα. Η αντίφαση μεταξύ τη τάση του καπιταλισμού να πραγματοποιήσει και να κάνει του ανθρώπου να λειτουργούν σαν ρομπότ και το γεγονό ότι το σύστημα το ίδιο δεν μπορούσε να λειτουργήσει αν δεν υπήρχε αυτή η εφαρμογή τη βασική της, της αντισ... εκτό συστήματο ηθική, τη κοινωνική αλληλεγγύη και τη κοινωνική προσφορά και μια αντίληψη του κοινού καλού που προποτίθεται προϋποθέ... προκειμένου να λειτουργήσει το οτιδήποτε. Και τώρα φάνηκε ότι, δηλαδή, ότι όχι μόνο ήταν ουσιαστικά αυτό που λέτε, ότι έτσι κατάφερε. Από, αυτή, από αυτό το πνεύμα τη κοινωνική αλληλεγγύη να ξεπεραστούν πολλά ζητήματα τα οποία έθετε η ίδια η λειτουργία του συστήματο ε, στην προμήθεια των νοσοκομείων. Δηλαδή, οι γιατροί που λέτε σαφώ όχι μόνο δούλεψαν υπό αντίξωε συνθήκε, αλλά και χωρί προμήθεια. Υπήρχαν ε, νοσοκομεία στα οποία οι γιατροί χρειάστηκε να συμμαζέψουν από την τσέπη για να έχουν ε, αναπνευστήρε. Mm. Υπήρχαν τέτοια πράγματα. Ταυτόχρονα το κράτο περιέκοψε το ΕΣΥ και ενίσχυσε τα σώματα καταστοπή. Mm φοβερή, φοβερό αυτό. Και όχι μόνο αυτό, συμπεριφέρθηκε στους εκπροσώπους των συνδικαλιστών το γιατρόνο με σαφής και, ενεργική, και εκδηλωμένη περιφρόνηση. Με όχι, και εκδικητικό τρόπο, δηλαδή εγκριβώς, με αμυλές, απολύσεις και τα λοιπά. Φυβώς. Δηλαδή, να έχουμε, ένα, σαν να έχουμε μία μηχανή, η οποία κινείται προς μία κατεύθυνση, την οποία δεν ελέχει κάποιο και η μηχανική τρώνε ξύλο από τους uh, ανθρώπους που, από το, από τους, και από τους αφέντες, συγράφει, επειδή πάνε να κάνουν τη δουλειά τους. Δείχνει μια βαθιά περιφρόνηση για την uh, διαχείριση ε, όχι της δημόσια υγεία μόνο, αλλά της κοινωνικής ζωής στο κράτος. Δείχνει μια πάρα πολύ μεγάλη διάθεση για τον έλεγχο της κοινωνικής ζωής mm. και μια πάρα πολύ και, λένε, α, αρνητική διάθεση απέναντι στην uh, εκτήληξή τη, φοβάται δηλαδή. Το κράτος αυτό που δεν μπορεί να ελέγξει και με την πανδημία όρμησε να ελέγξει όσο δυνατόν περισσότερο δημόσιο χώρο μπορούσε, ασχέτως κόστος. Δεν νιώσατε παιδιά ότι <κυρίζει> <κυρίζει> μέσα στην πανδημία ότι το κράτος, και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά γενικότερα σε όλες τις χώρες, κάποιες στιγμές ήταν σαν να ένιωθε ότι δεν υπάρχει ή ότι κινδύνευε να μην υπάρχει ή ότι κινδύνευε να μην έχει ρόλο ε, εφόσον όλα είχαν, εφόσον ο χρόνος είχε παγώσει. Ε. Και μήπω το κράτος, ε, ο κρατικό μηχανισμό και το πολιτικό, και, και, και, το, το, το πολιτικό σύστημα γενικότερα αλλά και το κυβερνών σύστημα συγκεκριμένα ε, μπροσθέσει αυτό το φόβο της ανυπαρξίας ε, μάλλον ο φόβος της ανυπαρξίας οδήγησε σε μέτρα τραγγελαφικά στις περιπτώσεις. Εγώ δεν νομίζω, νομίζω ότι αντιθέτως το κράτος φάνηκε σαν το μοναδικό συστοσμός που μπορεί να κινείται σε μια παγωμένη κατάσταση. Mm. Δηλαδή το, το γεγονό ότι χρειάστηκαν να, να παρθούν αποφάσει σε τέτοιο εύρο και σε τέτοιο διεθνέ επίπεδο ενίσχυσε, αν μη τι άλλο, δηλαδή, παραδείγματο χάρη στην οικονομική ζωή ο ρόλο του κράτου φαίνεται πολύ πιο ισχνό από ό,τι φάνηκε. Το λέω από τι είναι. Από, είναι τεράστιο ο ρόλο του κράτου <laughs> στην οικονομική ζωή. Απλά ενόντως, ότι φάνηκε δημόσια, δηλαδή όλη την προπαγάνδα την πήρε το κράτο. Mm. Δεν υπήρξε άλλη φωνή. Η μόνη φωνή που υπήρξε ήταν η αντιπολίτευση που πάλι ήταν μέσα στο, μέσα στο σύστημα που λέμε. Εγώ είδα ότι περιοριστηριοποιήθηκε ο αντισυστημικός λόγο και δεν υπήρξε κινηματική απάντηση σε αυτό. Η μόνη κινηματική απάντηση που θα λέγαμε είναι αυτό που είπαμε ήδη, το οποίο όμως είναι διαπιστημόνο γεγονό ότι. Mm. Πράγματι, η κοινωνική αλληλεγγύη μπορεί να. Αλλά δεν υπήρξε όμω καμία. Δηλαδή, μπορώ να φανταστώ σε άλλε. Όλες... Δηλαδή, Παραδείγματο χάρη στην οικονομική κρίση, υπήρξαν κινηματικέ απαντήσει εν τέλει, έστω θεωρητικά. Ενώ εδώ δεν υπήρξε μια τεράστια μηχανία και εκεί ήταν το ζήτημα. Δηλαδή, δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν υπήρξε ανυπαρξία του κράτους, νομίζω ότι υπήρξε η SSC τη. Της... Α... Υπήρξε αδυναμία του νεοφιλελεύθερου κράτου. εγκεκριμένα, να. όχι ανυπαρξία του κράτου. Το κράτους είναι πολλά πράγματα, έχει μορφές και τα λοιπά βεβαίως και ήταν παρόν ήταν βγαίνει στον δρόμο και περνούσαν οι ιδείας ας πούμε, και πρέπει να, να κρύβεσαι. Δηλαδή, Μα ήτανε... Βεβαίω και ήταν παρόν. Έθεσε ωράριο στην κοινωνία. Ναι. Ε, και επίση μετά επιβεβαιώθηκε το κράτο συνολικότερα. Επιβεβαιώθηκε η ανάγκη να υπάρχει κράτο και σε τομεί που δεν θα ήθελαν οι φιλελευθερωτέ να υπάρχει. Ε, κάνουμε σήμερα τώρα μια συζήτηση γύρω από τον καθολικό εμβολιασμό. Αυτό το κράτο έχει εξαναγκαστεί, επειδή δεν υπάρχει άλλο τρόπο να αντιμετωπιστούν με τα προβλήματα, έχει εξαναγκαστεί να εφαρμόσει ε, καθολικό εμβολιασμό δωρεάν για πόλους, τους πολίτες, ε, ανεξαρτήτως, κοινωνικούς και τα κτλ. Αυτό υποκανονικές συνθήκες είναι... Ε, αδεανόητο, έτσι. Σοσιαλισμός. Αυτό είναι σοσιαλισμός. Σοσιαλισμός, το να σου τούνε τζάμπα τα φάρμακα. Ναι. Ε, από την άλλη, εγώ πιστεύω ότι είδαμε και την αδυναμία του εθνικού κράτους, που το λέμε. Δηλαδή, ναι. ότι ένα από τα θέματα της πανδημίας COVID σε σχέση με άλλε τέτοιες, είναι ότι έδειξε ε, ότι γενικά τέτοιες λύσεις ε, έχουν να κάνουν με τις μεγάλες περιφερειακές ομοσπονδίες στις ε, υπερεθνικές, οι οποίες είναι το πεδίο μάχης ε, της πολιτικής και εν τέλει λήψη των πολιτικών αποφάσεων. Δηλαδή έδειξε ακόμα αυτό το οποίο είχαμε περιγράψει κάπως στο τέλο της εθνικής πολιτικής. Ωστόσο έδειξε την αδυναμία και των τοπικών κοινωνιών να λειτουργήσουν σε ευρύτερα διεθνού ευρου προβλήματα. Αδυγαμεσαλάβετε. Οπότε νομίζω ότι αν μη τι άλλο δείχνει την ανάγκη για, την, για μια ένταση του κοινωνικού αγώνα σε ένα πανευρωπαϊκό, πανευρωπαϊκό ε, βελτιέ, ε, διότι, πραγματικά, το πιο σημαντικά πράγματα που είπαμε για τα εμβόλια που συζητάμε σήμερα. Δεν είναι εθνικέ αποφάσει. Mm -hmm. Δηλαδή αυτό βλέπουμε για την AstraZeneca Ηταν ευρωπαϊκή αποφάσει. Mm -hmm. Και γι' αυτό εγώ. Θεωρώ ότι ναι, με ένα αυτορχισμό τη κυβέρνηση Μτσοτάκη που δημιουργεί το αντιεμβολιαστικό υποκείμενο όπω είπαμε διπλό τρόπο. Mm. Αλλά στην πραγματικότητα, ε, με όλε τι κριτικέ, μπορεί να κάνουμε τεράστια κριτική στην κυβέρνηση Μετσοτάκη, που δεν αφορά τα εμβόλια. γιατί τα εμβόλια δεν τα, τα αποφάσισε Μτσοτάκη. Αν μη τι άλλο, τα εμπόδισε κιόλα. Mm. Αλλά το ζήτημα είναι, άμα κάνουμε κριτική για, τον, για την πολιτική των εμβολίων, πρέπει να μιλήσουμε για τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι κάνουν οι γιατί mm. κάνουν και οι διεθνεί σχέσει ε, του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματο τη φαρμακοβιομηχανία. Δηλαδή, μιλάμε για υπερεθνικά πεδία πολιτικής σύγκρουσης και πολιτικής Γι' αυτό έχει και νόημα και ένα θα λέγα διεθνιστική απάντηση ή ε, παγκόσμια απάντηση, διεθνή απάντηση των κοιμημάτων σε αυτό. Ε, ωστόσο εγώ θα, θα ξαναβάλω εδώ μια αίσθηση που δημιουργήθηκε κυρίως στην πρώτη φάση και στην σκληρή καραντίνα αν θυμάστε το Μάιο του... το εκείνον τον Μάρτιο, τον 1ο Μάρτιο, mm. ε, όπου τομεί της ε, κρατικής ε, δραστηριότητας, όπως είναι τα σχολεία, ας πούμε, ή ακόμα και αυτό που λέτε, ε, που είπατε πριν με τους ε, Δίας να γυρνάμε στους δρόμους και να κόβουν πρόστιμα, ε, ε, εκεί εγώ είδα μια δυναμία του κρατικού μηχανισμού και μια ε, αντίδραση υπό το, υπό τον ε, κίνδυνο να θεωρηθεί ότι δεν υπάρχει και η λειτουργία όχι μόνο των σχολείων αλλά και κάποιων άλλων δομών ε, κρατικών αλλά και το ότι φέρνω γύρα με το γλόμπο αναμένο μετά το σεισμό στις φυσικές καταστροφές μόνο και μόνο για να δείξω ότι το κράτος εδώ υπάρχει αλλά και η κατασταλτική ε, Τραστηριότητα του κράτου σε αυτές τις περιπτώσεις, πολλές φορές είχε την έννοια του ότι είμαι εγώ εδώ υπάρχω και είμαι εγώ που κάνω κουμάντο σε αυτό, ενώ δεν ήταν πραγματικό αυτό. Δηλαδή αν έγινε μια καραντίνα πραγματική στην πρώτη φάση της πανδημίας στην Ελλάδα ήταν γιατί απλώς ο κόσμος φοβήθηκε και όχι επειδή ε, ε, οργανώθηκε μια καταστολή πάνω σε αυτό, μια απαγόρευση μάλλον. Ξέρω, εγώ νομίζω ότι η απαγόρευση έπαιξε μεγάλο ρόλο και μου έκανε εντύπωση πόσο εύκολα επιβλήθηκε η απαγόρευση. Πολύ εύκολα όμω ε, άρθηκε από την κοινωνία. Ναι, δεν, νομίζω και τα δύο. Νομίζω ότι αυτό είναι αθηναϊκή εμπειρία πάντω, παιδιά. Εγώ στα Γιάννα δεν άρχισε πουθενά η απαγόρευση παρά μόνο από αντιεμβολιαστέ τώρα. Όταν δηλαδή δόθηκε το σήμα μετά το Φλεβάρι ότι έρεται η απαγόρευση. Ναι. Στην πραγματικότητα στην επαρχία η απαγόρευση τηρήθηκε σε μεγάλο βαθμό. Ναι. Τουλάχιστον από αυτό που έχω εγώ εντύπωση. Και όταν μιλάω, όντω δεν είχαμε. Κορονοπάτι τύπου Κυψέλη ή τύπου Αποθού. Δεν υπήρχαν τέτοια το 2020. Το 2021 ναι, ναι, αλλά δεν ένιωσα ότι αμφισβητήθηκε σε τέτοιο βαθμό η απαγόρευση. Σε, σε άλλε επαρχίε, εντάξει. Ναι, δεξε, δεξε, δεξε, εγώ, εγώ, εγώ έχω την εικόνα τη Αθήνα και μπορώ να συγκρίνω την περσινή με τη φετινή πανδημία και νομίζω ότι είναι φέτο ο κόσμο είχε κάπω προσαρμοστεί. Δεν φοβότανε τόσο. Φέτος, ναι. Κουράστηκε πιο γρήγορα και άρα συγκρίνοντα τι δύο φάσει βλέπουμε ότι. Ναι, όταν η κοινωνία πήρε την απόφαση ότι όμως δεν κραθόμαστε άλλο σπίτι βγήκε στο δρόμο. Δεν είχε τη δύναμη το κράτος μόνο με τη βία να κρατήσει κανένα σπίτι. Όντως έτσι είναι, δεν εφαρμόζεται καμιά απόφαση μόνο με τη βία. Είναι ένα μείγμα πειθούς και βίας, αυτό που λέμε ηγεμονία γενικότερα. Ε, άρα ναι, θα μπορείς να και τα δύο. Δηλαδή, και ο κόσμος φοβήθηκε και κι κιόλας. <laughs> δηλαδή ε, αυτή η παρουσία που λες, αυτό το να υπάρχει αυτός ο φάρος που γυρίζει, ε, δεν είναι μικρό πράγμα. είναι μικρό πράγμα. Τα κατάφερε πάντως το κράτος, να μας κλείσει μέσα. Παρά το γεγονός, μπορεί να είχαμε διαφορετική άποψη. με πούμε το να μην σου επιτρέπει να πας μέχρι το πάρκο. Δεν έβγαζε κανένα mm. υγειονομικό νόημα. Απολύτω. Κατάφερε το κράτο να επιβάλλει μια εντελώ παράλογη, εντελώ παράλογη, έναν ε, τελεσμένο παράλογο μέτρο. Κατάφερε φυσικά. Το κατάφερε. Ναι. Αλλά επίση και οι κοινωνικέ αντιδράσει. Ήταν κοινωνικέ αντιδράσει ανθρώπων που θέλουν να αποδράσουν. Οι ε, κοινωνικέ αντιδράσει αντιπρόταση. Δεν hm. ήταν δηλαδή ότι, όχι, πάμε στην Κυψέλη να κάτσουμε στην πλατεία για να διεκδικήσουμε την πλατεία και να κάνουμε κοινωνικέ εκδηλώσει. Ε, ήταν πάμε να πάρουμε εμπειρίε και όποιο Με αποτέλεσμα, πολλέ τέτοιε αντιδράσει που φαινόταν σε πλατείε σκληρό, φαινόταν λέει δηλαδή, στη Θεσσαλονίκη. Έγινε στην Σομπελόγικη που εκεί σκληρή καταστολή. Υπήρξαν καταγγελίε σκληρή καταστολή. Τι γίνεται μετά, Συνέχισε να, να μαζεύονται εκεί κόσμο. Και μετά υπήρξε ένα κενό του κράτου με νέα ότι ωραία, μη στέλνετε το Δήμο, μη μαζεύετε σκουπίδια. Μέσα τρει μέρε άρχισαν τα ρεπορτάζα ότι κοιτάξτε πώ είναι η πλατεία. Και άρα είναι από κόσμο να ενοχλείται και να λέει ρε παιδιά, μαζεύει τα σκουπίδια. Δηλαδή, υπήρξε μια αίσθηση για μένα φρενίτιδας, Με την έννοια σε κλείνω μέσα, άντε βγαίνει για ένα διάλειμμα. Στο διάλειμμα, νιώθω ότι κάνω κάτι. Δεν υπήρξε καμία οργανωμένη αντίδραση στο πρώτο μέτρο, στην πρώτη καραντίνα. Γιατί θυμάμαι ότι η αυτογραφούσαμε τότε. Και στο plus project. Ότι μην αφήσουμε, μην επιτρέψουμε να υπάρξει απαγόρευση κυκλοφορία. Υπάρχει ο ιός, υπάρχει ασθένεια, μην επιτρέψουμε αυτό το πράγμα. Και πάλι δεν την κατάφερε να διαμορφωθεί ένα τέτοιο υποκείμενο που θα έβγαζε ένα πολιτικό λόγο ή θα κυριαρχούσε, βέβαια, ή θα γιμώνευε, αλλά που θα υπήρχε και ένα τέτοιο αντίδραση. Και μόνο το, εγώ αυτό που θεωρώ αντίδραση κοινωνική ήταν οι διαδηλώσει 17 Νοέμβρη, mm. οι διαδηλώσει των εκπαιδευτικών, mm. οι διαδηλώσει yeah. των φοιτητών, yeah. το φοιτητικό κίνημα το οποίο υπήρξε. Οικολογικέ οι... διαδηλώσει. Οικολογικέ διαδηλώσει. Αυτά υπήρξαν. Και εκεί πράγματι. Mm. Δηλαδή, Πέρυσι έσπασε, τουλάχιστον εγώ, βγήκα από την καραντίνα που είχε μπει από τον Μάρτιο τον Ιούνιο, στην ημέρα Περιβάλλοντος που έγινε και στα Γιάννα, μια πάρα πολύ μεγάλη διαδήλωση. Και αυτό ήταν πολύ μεγάλη σημασία επίσης για μένα στην Αμερική, το Black Lives Matter, το οποίο έκανε όλες τις εκδηλώσεις του, εν μέσω πανδημίας, και για μένα βγήκε από ένα, βγήκε, έδειξε ουσιαστικά και η πορεία 17 Νοεμβρίου και εδώ, έδειξαν ότι μπορεί να κάνεις πολιτική και στον δρόμο και εν μέσω πανδημία, πράγμα που τουλάχιστον εγώ τον Μάρτιο, παραδείγματος, χάρη τον Περσινό ή τον Απρίλιο στην αρχή τη καραντίνα, αναζ... αναρωτιόμουν τι είδου πολιτική θα μπορεί να γίνει. Mm. Και μπορεί να γίνει υπεύθυνα, δυναμικά, πραγματικά διεκδικητική πολιτική. Δεν ακυρώνεται η πολιτική από την. Βέβαια σε άλλε χώρε δεν υπήρξε ποτέ απαγόρευση των διαδηλώσεων. Εδώ το είχαμε. Όχι, εννοώ απαγόρευση τη το αναρωτιομουν τι ειδους πολιτικη θα μπορει να γινει και μπορει να γινει υπευθυνα δυναμικα πραγματικα διεκδικητικη πολιτικη δεν ακυρωνεται η πολιτικη απο την βεβαια σε αλλε χωρε δεν υπηρξε ποτε απαγορευση των διαδηλωσεων εδω το ειχαμε οχι εννοω απαγορευση τη κυκλοφορια Α, τη κυκλοφορία, Λοιπόν, η ώρα μας έχει περάσει, ήδη μας έχει μείνει ε, λιγότερο από ένα τέταρτο, ε, θα σας πω κάτι τώρα. Ε, εδώ, ε, ξέρετε, μόλις, ε, καταρχήν να πούμε εδώ και στους ακροατές ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, λόγω είχαμε πολύ καιρό να κάνουμε εδώ αυτή την εκπομπή, είναι πρώτη φορά είπαμε μετά από πολύ καιρό λόγω πανδημίας και είναι εμβόλυμοι αυτοί, από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε κανονικέ εκπομπές ε, μια απόσταση λίγο από το στούντιο εμένα προσωπικά που το διαχειρίζουμε εδώ δεν μπορώ να δω το τσάτ άρα δεν μπορώ να δω ε, παρεμβάσεις σα και ε, παρατηρήσεις και σχόλια για που θα μπορούσαμε να τα απαντήσουμε Ό, όμως ενώ ανακοινώσαμε την εκπομπή αυτή πολλά μηνύματα μου ήρθαν εμένα τουλάχιστον από παλιού συναγωνιστέ και φίλου. Ε, κυρίως από αυτούς που βρίσκονται στο, στην πλευρά των, ε, του αντιμβολιαστικού λόγου, ε, μου έκανε εντύπωση ένα κείμενο, το οποίο, παιδιά, ξεκινά με το εξής. Είναι κείμενο ενός γιατρού Γερμανού, ο οποίος λέει, «Πρόκειται για ένα παγκόσμιο πείραμα, ένα ιστορικό πείραμα, για πρώτη φορά από την εμφάνιση του χώπο του Homo Sapiens». <χει> μια υπερβολή δηλαδή που αμέσω. <σχει> απίστευτη. <σχει> απίστευτη αμέσω σε, σε προκαλεί να μην συνεχίζεις να διαβάζει το κείμενο <σχει> γιατί να αρέσει ότι εδώ πρόκειται για. <σχει> Μάλλον ο γιατρό δεν καταλαβαίνει πώ μετασχηματίζεται Το Χόμο το Άπινγκ κατά τη διάρκεια τη ιστορία. Δηλαδή δεν καταλαβαίνει, α πούμε, ότι την κτηνοτροφία μα έδωσε τη δυνατότητα να χωνεύουμε τη λακτόζη Για γιατρό είναι πολύ στατική η αντιμετώπιση του. Εγώ θέλω να πω τα εμβόλια σε μια. Νεωτερική αντίληψη του σώματο ω δυναμική αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Πριν τα εμβόλια, πριν το 19ο αιώνα, η αντιμετώπιση των ασθενειών είχε να κάνει με την συσσόρευση αίματος και την ισορροπία των υγρών στο σώμα, η υποκρατική αντίληψη, mm. η οποία θεραπευόταν με ευδέρε για τα πάντα. Και αυτό γινόταν επειδή θεωρούσαν ότι το σώμα είναι κάτι στατικό, που έχει μια ισορροπία υγρών, η οποία, άμα διαταραχθεί, προκαλείται ασθένεια και άμα εξισορροπηθεί. Yeah, yeah. Η αντίληψη των εμβολίων συνδυάζεται με μια πιο οικολογική αντίληψη του σώματο, ω αλληλεπίδραση και ω δυναμική αλληλεπίδραση με το περιβάλλον και το μικροβιακό του και το κοινωνικό του. Και αν θέλουμε να συζητήσουμε πραγματικά γιατί για τον COVID, πιστεύω θα πρέπει να βάλουμε την οικολογική βαθιά διάσταση που έχει να κάνει με την αλληλεπίδραση τη ανθρώπινη κοινωνία με, με το φυσικό κόσμο. Και εκεί θα πρέπει να δούμε. Τι είδου ε, ε, μετασχηματισμού θα προκαλέσουμε ε, στο φυσικό μα περιβάλλον και πώ αντιμετωπίζουμε ε, τους, ε, την αλληλεπίδρασή μα με άλλε φυσικέ οντότητε. Πώ αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση όταν η οντότητα χαρεί, και αν το θεωρούμε ω κάτι το οποίο μπορεί να ενσωματωθεί στο περιβάλλον μα, ή αν έχουμε λόγο γύρω από αυτό. Ναι, εγώ εδώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να δεχτούμε, αν κοιτάξουμε γύρω μα, θα το, το καταλαβαίνουμε αυτό. Είναι άμεσα αντιληπτό. Θα πρέπει να δεχτούμε ότι πλέον ο άνθρωπος διαχειρίζεται τη ζωή πάνω στον πλανήτη. Με κάθε τρόπο, ακόμα και την άγρια ζωή, την διαχειρίζεται. Δεν είναι κάτι πέρα από αυτό. Πάντοτε Άξου, το, το έκανε αυτό ο άνθρωπος. Πάντοτε το έκανα, το έκανε Συχώς. και σήμερα μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις διαχειρίζεται την διατήρηση της άγριας ζωής η οποία κινδυνεύει από κάποιους ιούς ή κάποιους μήκητες. Μα ήδη η, η παρουσία των ιών από και μιλάμε για homo sapiens, με την να... Άσκηση τη κτηνοτροφία. Mm. Γι' αυτό οι, όταν πήγαν οι Ευρωπαίοι στην ε, Αμερική, οι αυτόχθονε ε, θερίστηκαν από τι ασθένειε, επειδή mm. δεν είχαν κτηνοτροφία mm. και δεν mm. είχαν ζωογόνου ιούς. Κάθε αλληλεπίδραση με το περιβάλλον δημιουργεί μια σχέση, όπω λέμε, αμφίδρομη. Στην οποία βέβαια μπορεί να είναι η σχέση εκμεταλλευτή και πόρου ή οτιδήποτε τέτοιο που θέλει να βγάλει το σύγχρονο δόγμα. Αλλά δεν γίνεται να μείνει κάτι άθικτο μέσα σε αυτή την και νομίζω ότι το πρόβλημα θα πρέπει να επιστρέψει σε αυτό που λέμε, ότι το φαντασιακό τη εκμετάλλευση τη φύση από τον άνθρωπο προέρχεται από το φαντασιακό τη εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο. Και εκεί ξαναβρίσκουμε όλο το πρόβλημα με την υγειονομική κατάσταση. Δηλαδή οι δομικέ ανισότητε του συστήματο, είτε σχέση τη κοινωνία με του θεσμού, είτε σχέση της, ε, των κοινοτήτων, των κοινωνιών με το φυσικό του περιβάλλον. Είναι προβληματική και όλα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε θα λειτουργούν προς αναπαραγωγή της ιδιαίας ανισότητας αν δεν υπάρξει ένα κοινωνικό κίνημα να τροπήσει κατάσταση Δεν τυχαίο ότι κανείς από αυτούς οι οποίοι είχαν Δεν κανένας από τους μεγάλους παίχτες Τους μεγάλους κεφαλαιοκρατικές Δεν έχασε ε, ούτε σε μετοχικό κεφάλαιο Ούτε σε κερδοφορία από την πανδημία η Amazon δεν έχασε. Υπήρξε μια επιτάχυνση τη μεταφορά ενό κομματιού του εμπορίου που λέμε ελληνικό εμπόριο στο ψηφιακό εμπόριο. Υπήρξε μια ενίσχυση, <Καλή> τα το... <Καλή> το... κράτη. που <Καλή> ήταν <Καλή> τρομολογημένα, βέβαια, αλλά πράγματι ενισχύθηκε. <Καλή> ναι, ενισχύθηκε. Και υπήρξαν και επιλογέ των κρατών για να ενισχύσουν συγκεκριμένου τομεί τη οικονομία, οι οποίοι φάνηκαν ότι είναι και περισσότερο συναφής με τις... νέε αγορές και διάφορα τέτοια πράγματα. Οπότε εγώ βλέπω μια επιτάχυνση της λειτουργίας του συστήματος τη. Δεν βλέπω να το ε, εκτροχίασε ο ιός. Ναι, ήταν τάσει οι οποίες θα είναι υπάκτες και οι οποίες αυτοεπιταχύνονται. Mm -hmm. ε, γενικά, οπότε, επειδή έχουμε κάνει μια συζήτηση η οποία ε, είναι σε ένα δεύτερο επίπεδο ή και σε ένα τρίτο, δηλαδή είπαμε στην αρχή ότι συζητήσαμε αρκετά θεωρητικά, μετά κάναμε μια λίγο πιο χαμηλή πτήση, συζητήσαμε το πολιτικό, ε, μετά κάναμε... Ε, αρκετή κριτική στο αντιεμβολιαστικό κίνημα κτλ. Ωστόσο, δεν επιχειρηματολογήσαμε καθόλου υπέρ των εμβολίων και ίσως νομίζω ότι θα έπρεπε λίγο προ το, προς το κλείσιμο ε, να πούμε και δύο-τρία επιχείρηματα σε έναν κόσμο που πιθανώ ακούει και το σκέφτεται ότι γιατί να το κάνει το εμβολίο, να το κάνει, να μην το κάνει κτλ. Καλά, είναι σαφέ από την ελληνική κουβέντα εμεί είμαστε παιδιά, κάντε το χθε. Ε, όχι μόνο κάνει το χθε, αλλά να, να καταλάβει και καθόνας τι στη... ηθική στάση και πολιτική στάση είναι. Τέλεια, περιέχει μία άρνηση, γιατί βασίζεται κατά τη γνώμη μου σε έναν ατομικισμό ε, του απομονωμένου δικαιώματος, ο οποίος είναι τυφλός και βασική, συνάδει πάρα πολύ με το κυριαρχό φαντασιακό του συστήματος. Αυτό είναι το πρώτο επιχείρημα που μπορεί να μπει κανεί, Από εκεί ξεκινάμε ότι η επιλογή που έχουμε αυτή τη στιγμή σαν κοινωνία είναι ή εμβόλιο ή καραντίνα. Δεν υπάρχει, ας πούμε, μια επιλογή που λέει ότι απλά θα λειτουργήσουμε σαν να μην υπάρχει ιός. Αυτό είναι κάτι το οποίο δοκιμάστηκε όταν υπήρχε η αντίληψη και όπου υπήρξε η αντίληψη της ανοσίας της αγέλης με τραγικά αποτελέσματα στη Βραζιλία, παρά χαρακτηριστικά, όπου είχαμε την ακροδεξιά κυβέρνηση Bolsonaro, και απέναντι στην οποία στάθηκε σύσσωμο το κίνημα, το αριστερό και το αυτόνομο κτλ, δοκιμάστηκε εκεί με 100% νεκρών και μάλιστα πριν από τη μετάλλαξη δέλτα, η οποία μετάλλαξη δέλτα είναι δυόμισι φορές ε, πιο πολιτική, χωρίς να είναι λιγότερο θανατηφόρα. Λοιπόν, άρα η επιλογή που έχουμε είναι ή εμβόλιο ή καραντίνα. Τον το πρώτο πρέπει να σημειώσουμε. Το δεύτερο που βεβαίω πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι τα εμβόλια είναι αποτελεσματικότητα και αυτό ο πιο απλό τρόπος να το δεί είναι να συγκρίνει του θανάτους που υπήρχαν στο προηγούμενο κίνημα, στο προηγούμενο κύμα ε, του, ε, της πανδημίας, στο προηγούμενο κύμα με αντίστοιχα κρούσματα. Χωρί το εμβόλιο, με τους θανάτους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στις χώρες που έχουν προχωρήσει οι εμβολιασμοί, όπου βλέπουμε μια τεράστια διαφορά και μια ελαχιστοποίηση των θανάτων. Και των διασωληνώσεων. Και των διασωληνώσεων και αυτό το ξεχνάμε πολλές φορές, γιατί δεν είναι μόνο θάνατοι, δεν είναι απλό να μπει και να περάσεις ένα και δύο και τρεις μήνες διασωληνωμένος, ούτε βγαίνεις από αυτό το πράγμα όπως ήσουν πριν αρρωστήσεις αυτό το πράγμα σου αφήνει μια σειρά από κουσούρια συνέχεια. Και αυτό το ξεχνάμε πάρα πολύ, Ότι δεν είναι μόνο οι νεκροί, είναι και οι άνθρωποι που περνάνε όλη αυτή τη διαδικασία. Άρα, όποιο έχει την αμφιβολία να πάει να συγκρίνει το προηγούμενο κύμα, α στη Μεγάλη Βρετανία και του θανάτους που είχε, με το κύμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και του θανάτους που, που υπάρχουν. Ή να δει εδώ, στη δικιά μα τη χώρα, πόσου θανάτους είχαμε με 4.000 κρούσματα πριν από μερικού μήνε πόσους θανάτους έχουμε τώρα. Λοιπόν, είναι καταλυτικός ρόλο που παίζουν τα εμβόλια. Και το τρίτο το επιχείρημα για όποιον, ας πούμε, δεν θέλει να μπει καν να δει πίνακε. είναι ότι, παιδιά, το 95% με 95% των ιατρών έχουν πάει και, κάνει, και έχουν κάνει αυτό το εμβόλιο. Δηλαδή... Και ένα καλό επιχείρημα. Πιστεύετε ότι είναι τόσο ανόητοι, δηλαδή πήγε το 90% 95% των ιατρών και κάνανε αυτό το εμβόλιο. Και... Δηλαδή, Άλλα, οι βουλευτέ και τα στελέχη του κυβερνόντο κόμματο τη δεξιά έκλεβαν τι θέσει των γιατρών και των γέρον για να Άρα. κάνουν πρώτο το εμβόλιο. Άρα. Δηλαδή οι άνθρωποι που εκπροσωπούν το σύστημα έτρεχαν να κάνουν πρώτο. Τρέξανε Δεν είναι πρώτη. ότι πρώτη. θέλουν πρώτη. να κάνουν το πείραμα. Επίση, εγώ έλεγα τώρα: Αυτό είναι μια τραγωδία. Αλλά πράγματι, αν το εμβόλιο ήταν πείραμα, θα το διακινούσα πρώτο στην Αφρική. Ο δυτικός κόσμο πειραματίζεται με τα φάρμακά του στην Αφρική. Μεσικά. Είναι γνωστό η Αφρική αυτή τη στιγμή Πολύ είναι, είναι η περιοχή με τα λιγότερα εμβόλια. Και εκεί υπάρχουν και λιγότερε καταγραφέ ενώ υπάρχουν και τα λιγότερα στοιχεία. Υ υπάρχ... Αλλά να, te, να προσθέσω ένα τέταρτο επιχείρημα το οποίο νομίζω ότι ουσιαστικά δεν είναι, είναι η προπόθεση όλων αυτών των επιχειρημάτων. Η αντίληψη ενό κοινού μέλλοντο και ενό κοινού καλούσαν σαν κοινωνία. Νομίζω ότι είναι τουλάχιστον ψυχικά τουλάχιστον συνειδησιακά ένα ζήτημα κοινωνική ευθύνη. Διαβεώσει τον εαυτό σου ότι δεν θα είσαι φορέα αυτή τη κατάσταση αυτή τη αρώτη ασθένεια στο ευρύτερε κοινωνικέ ανανοστροφέ αναστροφές αναστροφέ. Και αν δεν θες να κάνει το εμβόλιο, θα πρέπει να μπει σε καραντίνα τουλάχιστον για να έχει αυτή την αίσθηση τη ευθύνη. Με την έννοια ότι πρέπει να αναγνωρίσουν οι άνθρωποι τριγύρω γύρω μα ότι ακόμα και να μην το επιλέγουμε έχουμε ένα κοινό μέλλον και το είναι πώ θα αρχίσουμε να έχουμε λόγου στο κοινό μέλλον. Δεν γίνεται να πάει αλλιώς το πράγμα. Και υπάρχει ένα ε, ε, ερώτημα ε, α, από, από, από, από τους χαλαρούς αντιεμβολίαστες, από αυτού που έχουν αυτή την ο, αμφιβολία ο, που είπατε παιδιά πριν, οι οποίοι λένε να, κάτσε, να δούμε, να περιμένουμε λίγο καιρό, να δοκιμαστεί το εμβόλιο. Και το ερώτημα είναι από ποιου θα δοκιμαστεί. Ναι, αυτό είναι μια βαθιά εγωιστικό εγωιστικό, εγωιστικό, εγωιστικό. εγωιστικό, αλλά και τυφλό. Είναι τυφλό εγωισμό, εγωισμό δηλαδή επιφανειακού τύπου. Και επίση νομίζω ότι αφορά ελάχιστο κόσμο. Γιατί αυτό το επιχείρημα, αν θέλει να είναι συνεπέ, θα έπρεπε ο που το, το λέει να πει ότι εγώ θα κάτω στο σπίτι μου, θα ταμπουρωθώ, θα κλείσω πόρτες και παράθυρα mm. και θα περιμένω. Ο κόσμο που το λέει αυτό είναι ελάχιστο. Αυτή τη στιγμή αυτό που λέει το αντιεμβολιαστικό κίνημα είναι ότι εγώ και δεν θέλω να κάνω το εμβόλιο και θέλω να πάω να δουλέψω και θέλω να πάω για καφέ και θέλω να πάω τη βόλτα μου κτλ. κτλ. Ξεχνώντας ότι, ε, φίλε, αυτή τη στιγμή η δουλειά έχει ανοίξει. Γιατί, γιατί ε, κάποιος άνθρωπος έχει πάει και έχει κάνει το εμβόλιο για να δουλέψει. Δεν υπήρχε αυτό το δικαίωμα πριν για να το διεκδίξεις ω δικαίωμα. Αυτή είναι μια δυνατότητα η οποία άνοιξε, η δυνατότητα να δουλέψει να πας βόλτα, να πας για καφέ, άνοιξε γιατί η επιστήμη βρήκε αυτό το πραγματάκι που λέγεται εμβόλιο. Και γιατί κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν στην επιστήμη; Και πήγανε και κάνανε το εμβόλιο. Δεν υπήρχε αυτό πριν. Για να πει ότι είναι ένα δικαίωμα. Δεν... Άρα δεν μπορεί να ζητά ένα δικαίωμα ε, που δεν υπήρχε. Εμβολιαστείτε λοιπόν χθε. Είναι η άποψη αυτή εδώ τη εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ τον Αλέξανδρο Σχισμένο και τον Σωτήρη Σιαμαντούρα που ήταν εδώ μαζί μα. Θα τα πούμε το Σεπτέμβρη. Με νέε εκπομπέ και νέα θέματα για χαρά σε όλους. Σε ευχαριστούμε. έχουν καβούρια μες στην τσέπη Κι η τσιγωνιά τους τρέχει Πιο γρήγορα από όσο βλέπει Εντί αυτή Που η πουσιά τους διακατέχει Φίλοι και ευδρύα Εμπρος το γρίμα δεν τους βλέπει Ξέρω ένα μέρος που θα πάνε όλοι αυτοί Μα <Ουστ> η κολασία όμως δεν είναι αρκετή, δεν είναι αυτοί Η κολασία ποτέ δεν θα είναι αρκετή, γιατί ούτε ο διάολος τους θέλει μαζί <Ουστ> hey, hey, Ας πούμε ότι αυτό είναι ένα κακό και πως το πρωί θα γεσμίνει άνθρωπος πάλι, πάλι, πάλι, πάλι Θα καταπιω το γεγονός των λαθών Κι ότι δεν έβαλα όριο πάλι, Μα την επόμενη είμαι έγινε να σου σπάω το κεφάλι πάλι, πάλι, πάλι. Όλα τα βέβη στο πιάτο Όλα τα βέβη πολύ Όλα όσα κάνει η και όλοι οι άλλοι είναι χαζές